Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθετε, 22 Νοεμβρίου σήμερα, λίγο μετά τη μία, τέσσερα λεπτά μετά τη μία, εκπομπή ΑΕ, εδώ μαζί σας, έω τις 2 και μισή. Στα μικρόφωνα δηλαδή, ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Λοιπόν, μια άλλη μέρα όπου μάλλον ένα επόμενο το διήμερο από σήμερα που ξεκινά που ο, ο Πρωθυπουργό μα θα έχει συζητήσει με τους ομολόγους του ομολόγου ε, του. Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί από παντού ότι δεν αναμένουμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη διότι η Σύνοδο Κορυφή δεν ασχολείται με το ελληνικό ζήτημα. Στο περιθώριο θα συζητηθεί το θέμα. Έτσι και εκεί επάνω που ο κάθε Πρωθυπουργό, κάθε αρχηγό κράτου σηκώνεται και θα πει το δικό του πόνο, εκεί θα πει και το δικό του πόνο. Ο Αντώνης Αμαράς για τον πόνο της Ελλάδας. Λοιπόν, και αναμένει αυτή την πολιτική στήριξη που δεν είχε σε κανένα Eurogroup, ε, την αναμένει ότι θα την έχει στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ιδιαίτερη σημασία έχει, αφού σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής δεν υπάρχει το διεθνές του νομισματικό ταμείο. Οπότε... Ό,τι θέλουν να μπορούν να το πουν οι αρχηγοί των υπόλοιπων κρατών, όσο θέλουν να το χτυπήσουν στην πλάτη και να το στηρίξουν, αλλά τη δόση πρέπει να συνενέσει και το ταμείο για να την πάρουμε. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Ε, είναι μια Ελλάδα που βράζει, κινητοποίηση σήμερα στην Αθήνα και όχι μόνο, κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε δήμου. Ε, θα συνδεθούμε αργότερα στην εκπομπή μας με το Βόλο όπου θα δείτε ότι υπάρχουν και άλλου κινητοποιήσεις και ότι η επαρχία είναι σε αναβρασμό. Συμβολικά, λοιπόν, θα συνδεθούμε με το Βόλο και θα μιλήσουμε εκεί γιατί θα δούμε ότι οι εμπορικοί βιοτέχνε τη βιοτέχνες της περιοχής έτσι, ο, ο σύλλογός τους ε, ξεκίνησε σήμερα μια κατάληψη στα γραφεία του Προϊντεβερ του ΟΑΕ mm. λοιπόν, ε, γιατί, γιατί τους έχουν πάει χιλιάδες χαρτάκια για να ρυθμίσουν οφειλέ, αλλά οι άνθρωποι απλά δεν έχουν. Και κινδυνεύουν, ο βόλο πλήττεται από τα λουκέτα, είναι γνωστό, και κινδυνεύουν απλά να, να βάλουν και οι υπόλοιποι που έχουν εμπόμενη λουκέτα. Δεν ξέρω λοιπόν μήπω η χώρα είναι όλη σταδιακά, περνάει σε μία κατάληψη, έτσι, οπότε να έχουμε το νου μας να το εμεί τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, να το προβάλλουμε, γιατί κάπου αλλού πιστεύω ότι θα προβληθεί όταν πια θα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Παρακολουθούμε βέβαια και την εξέλιξη, στο θέμα τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί έχουμε έναν πολίτη, δεν με πολλά πράγματα επί τη ουσία ακριβώ. Ξέρουμε βέβαια ότι έχεις βάλει στο γραφείο εκεί τη. Της, mm -hmm. Στο τμήμα δανείων και παρακαταθήκων ζητάει κάποια χρήματα που υποτίθεται του έχουν παρακρατήσει και τα θέλει πίσω. Ε, υποτίθεται ότι έχει περιλούσει εκεί με βενζίνη το γραφείο. Είναι η αστυνομία. Θα δούμε τι συμβαίνει και ποια θα είναι η εξέλιξη του θέματος και ε, για ποια ακριβώ χρήματα μιλάει αυτός ο άνθρωπος έτσι, και έφτασε σε αυτή την πράξη. Στη συνέχεια βέβαια σήμερα στην εκπομπή όπως σας είχαμε τάξει θα παρουσιάσουμε και το θαλίν, πως μια ιδέα έγινε πράξη και πως αυτός ο ε, καταναλωτικός μη κερδοσκοπικός σύνετερισμός ε, λειτουργεί ήδη στο νέο Ηράκλειο. Και να πω λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη Καζάκη, ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 5444, γράφετε επαμ, κενό και το μήνυμά σας. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πέντε διπλές προσκλήσεις για σας, θα κληρωθούν αύριο για την παράσταση 50 και... Είναι μια παράσταση από την ομάδα τέχνης συνοβάτες, μια ομάδα τέχνης του πολιτισμού που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια με πολύ πετυχημένες παραστάσεις. Ε, δίνεται στην Μαγιοπούλα της Κεσαργιανής. Για αυτή την Κυριακή στις 8.30 είναι πέντε προσκλήσεις, πέντε διπλές προσκλήσεις που δίνουμε και όποιο θέλει να συμμετάσχει, γραφεία ΠΑΜ, κενό, τη λέξη Παράσταση, το όνομά του και αποστολή το 54 344 Δημήτρη, να ξεκινήσουμε έτσι από τα λίγο δεύτερα. ήσουν στο Αψέντι πώς πήγε, είχαμε πει ότι ήσουν στο Φυσείο ε, και θα είχε έτσι με τον κόσμο μια συνομιλία από κοντά και ελεύθερη. Πώς πού, πού, πού κινείται ο κόσμος Προσπαθεί να καταλάβει με ποιο τρόπο θα μπορεί να απαλλαχθεί από αυτήν την κατάσταση. Mm -hmm. είναι, είναι, είναι, είναι, το ταχύτερο δυνατό. Αυτό ήταν τα δικείμενα τη κουβέντα. Όποιο θέλει μπορεί να το δει, κάλλιστα νομίζω ότι έχει ανατεθεί στο χωρί εφέμι. Υπάρχει λοιπόν στο χωρί εφέμι συζήτηση με που έγινε. Το ναι. Ωραία. Λοιπόν, ε, σημαντική λεπτομέρεια αυτή και πληροφόρηση ε, για τον κόσμο που θέλει να, να πάρει απαντήσει, που ίδιο μπορεί να είχε αλλά δεν μπόρεσε να είναι στο αψέντι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που λες ότι προσπαθεί να καταλάβει πώς θα πιστεύει ότι είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα, δηλαδή η συνειδητοποίηση έχει γίνει. Ναι, Έτσι. έχει γίνει ακριβώ. Αντιλαμβάνεται νομίζω ο κόσμος και ο τελευταίος έχει αντιληφθεί σε ποια κατάσταση βρίσκεται η είναι τη το θέμα της κατάστασης, αρχίζει και καταλαβαίνει ο κόσμος το επίγον. Για, για τη βράση. Το το επίγον δράση. Το επίγοντο να γίνει κάτι να γίνει τώρα. Κάτι τώρα όχι στι εκλογέ επόμενες mm -hmm. ούτε του Αγίου Πατάπιου ανήμερα, mm -hmm. τώρα και μάλιστα τόσο δραστικό ώστε να σωθεί και ο ίδιος αλλά να σωθεί και η χώρα είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο mm -hmm. ότι έχει κατανοήσει το κίνδυνο πλέον που περνάει η χώρα και όχι απλά ο ίδιος προσωπικά για σύνταξη, μισθό ε, και δουλειά mm -hmm. κάτι που αρνούνται mm -hmm. να το κατανοήσουν τα κόμματα τη λεγόμενης αντιμιμονιακής ε, Αντιπολιτέ και αναφέρομαι σε αυτά κατά κύριο λόγο, γιατί δεν έχει νόημα να μιλήσει για του άλλου. Εδώ για την κυβέρνηση τα ξέρουμε γνωστά τα έργα της, έτσι τι να πιζε, για προ... και έτσι δεν είναι τον κύριο κουβένει. Και κύριο... δεν περιμένουμε και κάτι από εκεί, μόνο τα χειρότερα ακόμα που έχω τα, τα χειρότερα, το... ακριβώ αυτό, τα χειρότερα περιμένουμε. Τα χειρότερα. Και όποιο πιστεύει ότι το χειρότερο σενάριο ε, είναι σενάριο επιστημονική φαντασίας ή απλά ότι είμαστε καταστροφολόγοι. Επίσης. Καταστροφολόγοι, ε, δεν ξέρει που βρίσκεται, νομίζω να και να συνέλθει. Γιατί τουλάχιστον θα πρέπει να πάρει και προσωπικά μέτρα ασφάλεια. Προστασίας δηλαδή της ζωής του και της ζωής των παιδιών του. Σε αυτήν την κατάσταση έχουμε βρεθεί. Ανά πάσα στιγμή καταραίει το σύμπαν. Αν δεν, έχετε, αν δεν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, τι να κάνω. Πόσο που μπορώ να φωναρίσω περισσότερο. Δεν και το... έχουμε, δεν είναι μόνο ότι καταραίει από μόνο του mm -hmm. λόγω της κρίσης ύφεσης και όλα αυτά τα πράγματα που είναι που, που λέγω, γενικεύεται σε ολόκληρη την Ευρωζώνη με βαθμό καταιγιστικό παντού. Τα στοιχεία που βγαίνουν για τις χώρες και για τη Γερμανία την ίδια είναι κουφαντικά. Καταραίει. Έχει αποσαφρωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και καταραίει αυτή τη στιγμή. Φυσικά πρώτοι θα είμαστε γιατί είμαστε ακριβώς στον πάτο της. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε όταν καταραίει ολόκληρος το οικοδόμημα ο πάτος πλέον ισοπεδώνεται. και τα λυφή. Ναι. Μόνο επιβιώνει κάποιος που θα είναι στο ρετήρε. Εάν μπορέσει να επιβιώσει. Οι υπόλοιποι ισοπεδώνονται. Λοιπόν ε, γι' αυτό και επήγει από το ευρώ. Τώρα. Τώρα το ταχύτερο δυνατό. Πριν να αφήσουν τη χώρα ε, όχι μόνο ερήπια, κρανίου τόπο. Ε, σήμερα ανακοινώθηκε για τα φοροκίνητρα σε Ευρωπαίους που προβλέπει που φέρεται να προβλέπει το, το νέο φορολογικό στο νομοσχέδιο. Ε. Να θυμίσουμε εδώ τον παραλληλισμό που κάναμε με την Φλόριντα. Μπράβο. Αυτό τον πολύ επιτυχημένο παραλληλισμό, θέλω να πω. Λοιπόν, τι λέγαμε τότε, λέγαμε ότι εκεί πέρα είναι ο παράδεισος του Αμερικανού συνταξιούχου που έχει χρήματα, λεφτά yeah. και επειδή σε μια λωρίδα γης, σε μια γλώσσα γης, η οποία είναι περίπου το μέγεθος της Ελλάδας mm -hmm. λοιπόν, μπορεί, ο, είναι το όνειρο του φραγκάτου να το πούμε έτσι, του ευκατάστατου συνταξιούχου Αμερικανού συνταξιούχου που πάει και ένα κόντο ένα διαμέρισμα ένα ε, εκατομμύριο δολάρια μόνο και μόνο για να μείνει το υπόλοιπο της ζωής του εκεί σε μια περιοχή όπου βεβαίως έχει πολύ καλό καιρό αλλά είναι απίστευτα ε, υγρό ο καιρός είναι πολύ άσχημος ο καιρός από την άποψη ενώ εδώ έχουμε τη δυνατότητα να έχουν ένα εξαιρετικό κομμάτι γης, έτσι και λοιπόν τι σκέφτηκαν λοιπόν τι, ανα, τι διέρευσε από το Υπουργείο ε, οικονομικών Φορολογικά κίνητρα σε Ευρωπαίου ταξιούχους για την αγορά παραθεριστικής κατοικία εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών ενώπιση τη κατάθεσης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Η αρχική ιδέα για την παροχή βίζα διαρκεία σε όσου υπηκόου ξένων χωρών αγοράσουν ακίνητα αξίας άνω των 300.000 ευρώ, 300.000 ευρώ, είναι μια μικρή μονοκατοικία με μικρό κήπο. Για να μην το λάθουμε, επειδή πολλοί λέμε τι να κάνουν το διαμέρισμά μου και το σπιτάκι. Τι κάνουν τα σπίτια μα. Πόσα σπίτια θα πάμε και τι θα τα κάνουν. Έρχεται, αυτοί θα τα αγοράσουν βέβαια, το πως θα το πάρει το κράτος ή η τράπεζα ή τα λαμόγια ή, ή η, η δική διάφορες, της αρπαχτής ναι, και, και των γεωροσκόπων από είναι, μας ε? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το πάρουν με τσάμπα Αλλά το πως θα το πουλήσουνε στον πάδες συναξιούχο που θα έρθει για να ζήσει το όνειρό του στο Φλόριντα Στο Φλόριντα Beach όπως θα μεταβλη, μεταβλη, μεταβληθεί η Ελλάδα, είναι άλλο ζήτημα Έχετε αναδιαρευνηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν με επιπλέον κινήτα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν αύριο Παρασκευή σε μια συνεδρία της Διακομματικής Επιτροπής που εξετάζει τις αλλαγές στο φορολογικό. Στο τραπέζι των συζητήσεων τίθεται προτάσεις που αφορούν τη δραστική μείωση του φόρου μεταβίβασης κατά την αγορά κινήτων. Όσον αφορά τη φορολογία του εισοδήματος των δεξιούχων αυτών, θα ορίζεται ρητά ότι ακόμη και αν διαμένουν στην Ελλάδα περισσότερες από 183 μέρες, διάστημα που θεωρείτε ότι τους καθιστά φορολογικά υπόχρε δεν θα θεωρούνται για φορολογικού λόγους κάτοικοι Ελλάδας. Στη χώρα μας όμως δεν θα έχουν τη δυνατότητα εργασίας. Τι μου εδώ δεν μιλάμε για... Του σκότωσε. Το μέτρο εξετάζεται το αναφορά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση σταξιούχους άνω των 60 ή 65 ετών κατοίκους χωρών μελών της ΕΕ. Πρόσεξε να δεις τώρα. Να δεις δηλαδή σε τι χώρα κατοικούμε ή, πα, ή πάνε να μας κάνουν. Λοιπόν, για τον Ευρωπαίος ταξιούχο 60 έως 65 πλήρης φορολογική ασυλία με το, με το αν εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ε, των ακινήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα, ειδικά των ανθρώπων που λόγω οι που πουλάνε κοψουχρονιά αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που ανεβάζουν το, σύνταξιο, το όριο συνταξιοδότηση τα 67 για τους Έλληνες και εξαφανίζουν τη σύνταξη. Καταλαβαίνουμε που πάμε. Αντιλαμβανόμαστε αυτό που έλεγε παλιά ο Χίτλερ, ότι η Ελλάδα προορίζεται να, να καλλιεργεί αβοκάντο αγριομέντα αγριομέντα και να είναι παραθελεστικός τουρισμός για τους Άριους Λοιπόν, το αντιλαμβανόμαστε ότι κι είμαστε, ότι και έχουμε γίνει Λοιπόν, αυτό για να μην μου λέει κανένας ας πούμε ότι αυτά είναι σενάρια τα οποία α, είναι τρομοκρατικά, είναι επιστημονικής φαντασίας κάτι... Α, απίστευτα πράγματα, δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε υπό διάλυση γιατί ε, διάβασα σήμερα και ένα άνθρωπο να πάμε λύση ανένδοδο διαρκείας Ναι ρε παιδιά Ωραία ιδέα Πείτε μας πώς Αυτά τα παίρνουν εξαίρις από το... Ναι, ωραία ιδέα ναι. Λοιπόν, Πείτε μας πώς ναι. Και εκτός από το να μας πείτε το πώς θα πρέπει να μας πείτε εάν δεν πιστώνει ηγεσία στις αντιπολίτευση τι κάνουμε Παραδείδωμαστε ή περιμένουμε πότε στα αυγά καλά. μας πότε αυτοί θα ξυπνήσουν. Το Άγιο Γιατί αυτοί δεν πρόκειται να ξυπνήσουν, και το λέω καθαρά, δεν πρόκειται να ξυπνήσουν ακόμη και οι να κυκλοφορούν στους δρόμους. Όχι μόνο δεν πρόκειται να ξυπνήσουν, αλλά μερικοί από αυτούς και μάλιστα οι πιο αριστερούλιδες mm. έχουν κάνει καβάτζα στο εξωτερικό. 40, 50, 60 χιλιαρικα Καβάτζα στο εξωτερικό. Και θα την έξω το έχουν ξαναπεί και θα μας το πέσουν από τα σχολεία της Ευρώπης αντιστασιακή. Και εδώ ο κόσμος θα, θα κέγεται και θα σφάζεται. Μη τους περιμένετε, μη τους πιστεύετε, μην έχετε καμία αυταπάτη για το πού πάμε. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Δηλαδή πρέπει να χρειαστεί, να βλέπουμε να κυλάει αίμα στους δρόμους για να το αντιληφθούμε αυτό πράγμα επιτέλους. Το πού μας θέλουν να μας πάνε αυτοί. Συμπολίτευση-αντιπολίτευση. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Και δεν είναι για την πρόθεση ότι έχουν πρόθεση γιατί σίγουρα κάποιοι από αυτού έχουν πρόθεση Εντάσσονται στο σχεδιασμό που γίνονται από τα ξένα επιτελεία Δεν είναι, είναι σαφέ πλέον Δεν είναι δυνατόν α πούμε και η ε. Παπαρίγα μόλις χθε Έκανε μια ομιλία για την κεντρική κρίση Καλά δεν το συζητάμε για την κεντρική κρίση δεν ασχολιόμαστε <laughs> Γιατί για να μιλήσει για την κεντρική κρίση Είναι σαν να μιλά σε γάιδαρο περί των αχείρων που μοιράζονται σε δύο χωριά Δεν είναι δηλαδή αδύνατο να είναι Αλλά είναι το νερό α πούμε να λέει κανεί ότι να εξηγεί την πτώση του ποσοστού και της επιρροής του Google ε, σήμερα και να λέει σε ένα μεγάλο τιμό του λαού επιβιώνει μια ισχυρή ανάμειξη το δεκατιόν, του 70 και του 80 με τη σχετική και απόλυτη βελτίωση του βιβλίου του Τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό καρτέρι τράβο μονακευτέ για να μην σε φτάσει φταίει. Δηλαδή είναι δυνατόν. Μα είναι στην <laughs> δηλαδή, δηλαδή, Είναι δυνατόν τώρα. Σε αυτές τις συνθήκες, σε τέτοια φτώχεια, εξαθλίωση, ναι. το χτύπημα που δέχεται ο λαός, και αυτή η κυρία, καλά εντάξεις, κατοικοδόμησε το δέκατο όροφο του περισου Εντάξει, ο Γιάννη ροσπύργος. Α, ναι. Με την ωραία κοιμωμένη... Ξεκινάει να φτάσουν τα νέα εκεί πάνω... Ωραία, μας αγωγικά. Ναι. Κιμωμένη πάντως πει σίγουρα. <laughs> Δεν έχει κατέβει στον κόσμο να μιλήσει με τον κόσμο. Είναι στην έκδοση του ρεκ. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Θέλω να σου πω. Τι λοιπόν. ωραία κοιμωμένη δέχεται να γίνει γυναίκα του ρεκ. <laughs> λοιπόν, Ας τώρα μου ο δικός. Εντάξει. Λοιπόν, Έλα, πρέπει λοιπόν να... είναι πρέπει είναι, είναι να, να ξεκαθαρίσουμε για... να ρωτήσουμε <χει> τέλος πάντων, αλλά δεν πρέπει να πας κάποιος φρεσκόληπτος <χει> από κοινού μέσα, αντιληφθεί πέντε πράγματα. Δεν ξέρω η θρησκόληψη του, τον αφήσει να σκεφτεί. Πρώτο. Ε, είμαστε σε μια, περίοδο, σε μια περίοδο όπου λαϊκά στρώματα, πλατιά λαϊκά στρώματα, τάσσονται ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κάθατα από ποτέ. Δεν υπάρχει άλλη ιστορική περίοδος μεταπολίτευσης που να έχει τόσο έντονη αντίδεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ με εξαίρεση την περίοδο μέχρι το 81-82 όπου τότε συνδεπτική πλειοσφία εκφρασμένα και με τις εκλογικά ποσοστά ήταν ενάντια mm -hmm. Λοιπόν, ερώτηση, σε αυτές τις συνθήκες που το ελάχιστο ποσοστό που δημοσιεύει από τι δημοσκοπήσεις είναι 30% αυτού του σώματος εσύ γιατί πέντε 4,5% ειδικά όταν στο επίσημο πολιτικό σύστημα επισήμως δηλαδή στα επίσημα κόμματα που παρουσιάζουν οι τηλεοράσεις ή το μόνο κόμμα που φέρετε φέρετε λέω προς Θεού δεν, κα, δεν κατηγορώ κανέναν φέρετε να είναι αντίστοιμο πάει η Ένωση. γιατί ρε παιδιά μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό ή να πάμε σε μεγάλι νυμπάλα ένα δεύτερο είναι ποτέ δυνατόν έτσι, γιατί λέει και άλλα πράγματα, εκπληκτικά, ας πούμε, η ανάλυση δηλαδή πάει καλά, λέει χαρακτηριστικό ε, ότι μεγάλο τμήμα το ψηφοφόρο μας έφυγε καθώς αρνηθήκαμε μια κυβέρνηση διαχείριση της κρίσης, ενώ ταυτόχρονα πολλοί κόσμος πίστευε ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έγινε όλα τα προβλήματα. Κύριε μου, μπορείτε να μου εξηγήσετε, Πώ γίνεται στους δικούς σας οπαδούς και ψηφοφόρους που μας λέγατε ότι νικάτε και έχετε κατακτήσει τη συνείδηση σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε όλα τα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα, τώρα ξαφνικά να ανακάλυψαν την κυβέρνηση διαχείριση κρίση. Και αν κυρία μου δεν μπορείτε να πείσετε τους οπαδούς σας, τότε με τι προσόντα απευθύνεστε στον υπόλοιπο λαό. Εάν οι οπαδί σας δεν πείθονται από την πολιτική και την ιδεολογία σας, πώς είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι ο υπόλοιπος λαός θα πιστεί. Και δεύτερον, γι' αυτό φύγανε. Ή μήπως γιατί αρνηθήκατε να υπάρξουν συμμαχίες ευρύτερες που θα επιτρέψουν στο λαό να παίξει ρόλο στο πολιτικό παιχνίδι. Αλλά του είπατε πρέπει πότε να γίνει αυτό που θέλω εγώ για να, για να παλέψει για τα αυτονόητα. Γι' αυτό σας τιμωρούν. Και όχι μόνο θα σας τιμωρήσουν, θα σας εξαφανίσω αυτό το πολιτικό χάπι. Γιατί οφείλετε να εξαφανίσετε αυτό το πολιτικό χάπι κόμμα που επαγγέλλεται τα συμφέρον του λαού και δίτη εργατική τάξη και μάλιστα σε ιστορικό κόμμα σαν το Κουκουέ, που δεν εξυπηρετεί την εργατική τάξη και το λαό αυτή τη χώρα, καλύτερα να εξαφανιστεί από προσωπική. Δεν το έχουμε ανάγκη. Τουλάχιστον όσοι από εμά έχουμε αυτή την ιδεολογία, ξέρουμε να στείλουμε από την αρχή κόμματα και πολιτικέ δυνάμει που εκπάρουν πραγματικά το λαό και την εργατική τάξη. Και ευτυχώ πάμε σε αυτό το δρόμο ότι θα στήσουμε πράγματα από την. Ο λαό ξέρει. Δημιουργεί από το άλ Όλο το πολιτικό δυνάμον που εξέφραζαν πραγματικά το λαό είναι ο ίδιος ο λαός. Δεν είναι ο κράτης τους και οι οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να αράζουν στο γιάνινο πύγω και αν το παίζουν ωραίες κοιμωμένες και να περιμένουν, να περιμένουν τους ογκ απ' έξω. Λοιπόν, ε, μου το πήρα και Το ξέρεις όμως. Όλα το Έχω παιδιά, δεν γυρίζω. Αποκλείται να σε φύσουν. Ναι, Και νομίζω ότι από εκεί διδάσκανε πολιτική και ο κ. Δεν είναι δικαιολογείται. Η δε κρίση είναι εντυπωσιακό. Έκανε μια ολόκληρη ανάλυση κρίσης και πρόσεξε. Δεν υπάρχει ναι, χώρα. Ναι. Δεν υπάρχει έννοια απικία Δεν υπάρχει έννοια κατάλυση του ελληνικού κράτους πολιτείας μέσα από τις δυνάμεις του, του μεγάλου κεφαλαίου, του μονοπωλίου mm -hmm. Τίποτα από όλα αυτά Και πολύ απλά Γιατί, Γιατί θα έβαζαν στόχους και, κα, και καθήκοντα που δεν τα θέλει και δεν τα υπηρετεί Η σημερινή ηγεσία του και γι' αυτό είναι προδοτική και σε σχέση με το κόμμα της και σε σχέση με τα καθήκοντας. Διότι το κόμμα της σήκωσε πρώτα αυτή τη σημαία. Τη σημαία του εθνικοπρευθυντικού αγώνα όταν χρειάστηκε. Όταν κατάλαβε δηλαδή ότι η εξουσία των μονοπωλίων για να εκφραστεί καλύτερα, να το χρησιμοποιήσω το polounce ε, του Περισσού, η εξουσία των μονοπωλίων για να εκφραστεί καλύτερα χρειαζόταν απικίες, χρειαζόταν κατάλυση λαών, κατάλυση κρατών. Και τότε σήκωσε τη σημαία του εθνικοπρευθυντικού αγώνα αυτό το κόμμα. Αυτό το κόμμα που το ξεφτιλίζει μέχρι αηδίε. Που η αποστολή τη είναι να το ταπεινώσει τόσο πολύ και να το ξεφτιλίσει, ώστε και ο τελευταίο εργάτη αυτή τη χώρα να λέει Αϊσίχτυρ με εσά και με το κόμμα σας». Ωραία, αυτή είναι η αποστολή τη. Α μείνει η ηγεσία μόνη τη. Ο κόσμο οφείλει, έτσι που υπηρετεί αυτέ τι ιδέε, να του αφήσουν αυτού μόνο του στον περισσό, εκεί, κλεισμένου, στο δέκατο όροφο και να κάνουν τι θέλουν. Και να φτιάξουν. Ένα άλλο, κόμμα που θα υπηρετεί εγώ αυτό που λέω και Emil, το πρώτα πρώτα. Όσοι, είναι το Όσοι τουλάχιστον Έχουν, έχει μείνει ένα στοιχειώδες, πώς να το πούμε ένας μικρός λοβός <σ amended> στο σύνορο του εγκεφάλου που ακόμη αντιδρά σε εξωτερικά έθεσματα Γιατί α, α, α, α, α, αρχίζω και να αναρωτιέμαι σοβαρά για πάρα πολύ κόσμο συμπεριλαμβανομένοι και μου. αν τελικά η λοβή του εγκεφάλου που διαθέτουν αντιδρούν σε εξωτερικά εδρεύματα ή έχουν πλέον αποστεωθεί τόσο πολύ που δεν χρειάζεται καν να σκεφτούν λοιπόν το ερώτημα που μπαίνει είναι έχουμε ανάγκη κάτι τόσο ξεφτιλισμένο για να υπηρετήσει την ιδεολογία μας. αυτό που υποτίθεται ότι είμαστε αφασιωμένοι όχι και αν είναι να, να λειτουργεί ως πολιτορκητικός κρυός της εξουσίας των μονοπωλίων σε ένα λαό που οφείλει να σηκώσει το, το πατριωτικό του καθήκον πρώτα και κύρια γιατί είναι το πρώτο βασικό μέλημα πριν συνειδητοποιήσει το ταξικό του καθήκον αυτό είναι το βασικό του μέλημα έτσι ήταν πάντα στην ιστορία έτσι <Και> λοιπόν γι' αυτό και οι παρησινή που συζητάγαν με ένα, ένα φίλο χθε και συναγωνιστή πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν ταξική εξουσία υπέρ των εργαζομένων εξασφάλισε πιστοποίησε ότι αποτελεί την εγγύηση της ενότητας του γαλλικού έθνους. Δεν το λέει κανένας εθνικής της αυτό το πράγμα. Ο Μάρξ το λέει στην υπεράσπιση της παραισθήνης κουμμούνας. Διαβάζετε το, είναι πολύ ενδιαφέρον να το θυμηθείτε. Αλλά βεβαίως οι ρεφορμιστές αντο Μάρξ και οι οπορτονιστές αντο Λένιν δεν έχουν καμία σχέση με τα σουμε... σημερισμένες ηγεσίες των λεγόμενων κουμμουνιστών. Λοιπόν, να ξέρουμε δηλαδή που το πάνε το καράβι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, στο λαό και σε εντάξει που υποτίθεται ότι οφείλει την αφοσίωσή του θα έπρεπε ανήτι άλλο, τι άλλο να έχει ξεφύγει από τις λογικές αυτές mm -hmm. αφήστε τους αυτούς και μια δράκα θρεσκόλυπτους ε, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν που πάντα τέσσερα, αφήστε τους να διδιστούν στην αφάνεια ο λαός μπορεί και ξέρει έτσι μας λέγανε παλιοί Γι' αυτό μεγαλούργησαν. Όταν τα μεγαλούργησαν, έστω και με, τα, με, με όλα τα λάθη, τις αδυναμίες και τις τραγικές για τα τραγικά έξοδα που είχαν δημιουργήσει, αλλά τουλάχιστον αγωνιστές. ήταν εκεί μαζί με τον κόσμο. Όχι από πάνω από τον κόσμο, με τη μόνη φιλοδοξία να τον καβαλήσουμε ε, και τώρα που δεν δέχει να τον καβαλήσουμε, τα έχουμε πάρει. Ε, τα αποτελέσματα της θεσινής... Ε του ξεσινού διαλόγου στα ψέντη φαίνονται σήμερα. Όταν είσαι με τον κόσμο, ε, παίρνει δύναμη, σε βλέπω. Δηλαδή, όταν έρχεις σε επαφή με τον κόσμο και συνομιλείς και βλέπεις τα ερωτήματά τους, προβληματισμού προβληματισμούς τους, και τις αγωνίες τους και το γεγονός ότι κάποιο μέρος από αυτό είναι έτοιμο σε μια δράση, αλλά είναι και εγκλωβισμένο με ηγεσίες κομμάτων που θεωρούν ότι θα τους βγάλουν από αυτή την κρίση. Έτσι. Λοιπόν, ε, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ναι. Γιατί αμέσως μετά θα αλλάξουμε το κλίμα Θα αλλάξουμε και τη θεματολογία Έχουμε τον καλεσμένο μας εδώ Και τον ευχαριστούμε που ήρθε ο Χριστό Οκλητσέκης Ευχαριστώ γεια σου Καλώς Λοιπόν, σπέρα. είπαμε ότι θα μιλήσουμε πως μια ιδέα Πέρασε στην πράξη Γιατί αυτό είναι και το ζήτημά μας Πολλοί κόσμος μας λέει ιδέες, ιδέες, άλλα πράξη Λοιπόν, να δούμε και πως κάποια πράγματα γίνονται πράξη έτσι, λοιπόν πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, υπενθυμίζω ότι όποιο θέλει να λάβει μέρος στην πρόσκληση για τις πέντε προσκλήσεις ε, στην ε, αυτή την Κυριακή 8.30 η παράσταση της θεατρικής ομάδας Κίνοβάτες στη Μαγιοπούλα της Κεσαριανής γράφει επαμ κενό τη λέξη παράσταση, το όνομά του και αποστολή στο 344. Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης Γεωργία Μπάστα ε. και σήμερα μαζί μας έχουμε τον Χρήστο Κελτσίκη Χρήστο, καλώ και πάλι ε. Ε. τον ε. φέραμε ε. βέβαια ε. από την ΑΕΑΚΡΕ από το Νέ Όπου είναι μία. το πρώτο ε, κατάστημα, να το πω, ο πρώτος χώρος λειτουργίας του Θαλή. Δεν είναι κατάστημα. Γιατί δεν είναι κατάστημα, γι' αυτό δυσκολεύουμε, δεν, δεν είναι κατάστημα με αυτή την έννοια που το γνωρίζουμε. Είναι λοιπόν ο πρώτος χώρος λειτουργίας ενός ε, συνεταιρισμού, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Ε, όπου εκεί έχετε φτάσει 560 οικογένειές. Και κάτι. Σήμερα εγγραφές πάρα, κάναμε πάλι συνέχεια. Α, κασεβέρα Εάν λοιπόν, άρα, πληθένουμε. θα μας δώσεις εσύ λίγο τον ορισμό, εγώ το ξέρω. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μας ακούνε και σίγουρα δεν γνωρίζω ε, πώς ξεπίδησε το θαλί, mm -hmm. τι εξυπηρετεί το θαλί. Βασικά ήταν μία ανάγκη που είδαμε που προέκυψε από διάφορα, γιατί είναι μία ανάγκη του κόσμου και, και όχι μόνο για τροφή, αλλά γενικώ να ξαναενώσει στη γειτονιά. Η γειτονιά να ξαναέρθει μαζί, να ξέρει ότι μπορεί να βρει ένα σημείο να κάτσει, να μιλήσει, να μην είναι κλεισμένοι, καθισμένοι στο καναπέ, φοβισμένοι πού πάμε, τι κάνουμε κτλ. Αυτή ήταν η αρχική ανάγκη. Μετά είναι βέβαια και η ανάγκη τη διατροφή, τι τρώμε κυρίως, και όχι μόνο πόσο φτηνά είναι αυτά που τρώμε, αλλά κυρίως τι τρώμε και τι είναι αυτό που βάζουμε στο στόμα μας. Το κακό σε όλα αυτά, πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα έτσι όπω έχει αναπτυχθεί το εμπόριο, είναι ότι πληρώνουμε αξία εκεί που δεν δίνουν αξία. Δηλαδή ο καταναλωτής έχει κληθεί να πληρώσει λεφτά σε μεσάζοντες και σε σημεία πώλησης που δεν προσθέτουν καμία αξία στο προϊόν. Και αυτό ουσιαστικά έπρεπε να, να βγει απ' τη μέση. Όλοι όσοι ασχολούνται με το προϊόν, είτε την παραγωγή πρώτων ειλών, είτε η συσκευασία, είτε η διανομή, είτε μεταποίηση, όλα αυτά δίνουν μια αξία στο προϊόν. Αυτοί που δεν δίνουν αυτή την αξία δεν πρέπει να αποκομίσουν και ένα κέρδος από αυτό. Και αυτό ήταν ο σκοπό. Αλλά για να μπορεί να το κάνει είναι, είναι ολόκληρη αλυσίδα αυτό το πράγμα. Έπρεπε από κάπου, από κάπου να αρχίσεις. Ναι. Αν ξεκινήσει από την παραγωγή, πού θα το διαθέσει. Από τη μεταποίηση, τι θα μεταπίσει. Από τη μεταφορά, τι θα μεταφέρω. Πού θα το διαθέσω. Ή... Υπάρχουν μια σειρά ερωτηματών. Άρα υποχρεωτικά πρέπει να ξεκινήσει από την κατανάλωση. Μα μαζεύει την κατανάλωση και αρχίζει και χτίζει προ τα πίσω. Φάς λοιπόν προ τα πίσω Ξεξε, Ξεκινάς από το, τελε, από το τέλος Να το πούμε κάπως έτσι Ακριβώς. Το τελευταίο στάδιο για να φτάσεις στο, στο αρχικό στάδιο Ακριβώς. Και για... να δει όλο αυτό το δρόμο Ακριβώς αυτό <coughs> Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ α, Ας πούμε ότι υπάρχει Μία ανάγκη για μεταφορική εταιρεία mm -hmm. Τι θα μεταφέρω όμω. Δε, αν δεν έχω κάτι να το στηρίξω έτσι Ώστε να ξέρω ότι έχει ένα εισόδημα να μπορώ Γιατί έχει κόστο έχει πετρέλα έχει mm -hmm. Μαζεύοντας την κατανάλωση Προϊόντα άλλων θα τα μεταφέρω και τα φέρνω σε αυτό μου. Άρα υπάρχει μια ανάγκη πλέον και την καλύπτω δημιουργώντα μια μεταφορική. Μετά πάμε πιο πίσω. Να παίρνω πρώτη ύλη να τη μεταποιώ. Να βάλω δέκα γυναίκε, να στήσουμε ένα κερδοσκοπικό πλέον παραγωγικό συνεταιρισμό γυναικών που να παράγει κομπόστες, χειροποίτε. Για πολλά Και για Κυρίω για τα θαλήν αλλά και για την υπόλοιπη αγορά. Έτσι χτίζει προ τα πίσω και στρώνει όλο αυτό που έχει διαστραμμυλαθεί. Για ναι, να δούμε πιο. τώρα το Θαλίν που, που λειτουργήσε. Ε, σε αρχέ καλοκαιριού, αν δεν κάνω λάθο, ξεκίνησε στο νέο Ηράκλειο. Ε, ποια είναι η διαδικασία. Δηλαδή, πε ότι εγώ θέλω να είμαι κοντά στην περιοχή ε, και θέλω να γίνω μέλο, γιατί γίνεσαι mm -hmm. μέλο το Θαλίν. Το Θαλίν, για να καταλάβει ο κόσμο που μα ακούει, όπω είπα πριν, δεν είναι ένα κατάστημα που πασκεψονεί σε mm -hmm. τιμέ προϊόντα. Παραγωγών, κυρίω Ελλήνων παραγωγών. Έτσι, θέλετε mm -hmm. να προωθήσετε την ε, τοπική παραγωγή, μικρότερου παραγωγού. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν μπορώ να έρθω να ψωνίσω εγώ εκεί. Ε. Είμαι μέλο αυτή τη ομάδα. Συνεταιρισμό. Συνέτερο γίνεται. Αυτό, Α, αυτό είναι το θέμα. Βασικά αυτό. δεν κόβουμε απόδειξη. Απόδειξη ηλιανική πώληση. Ε. Το, το όλο εγχείρημα στηρίζει στο ότι όλοι όσοι είναι μέσα. Ε, δεν θεωρείται κατάστημα γιατί είναι κέντρο διανομή. Ε, τα προϊόντα αυτά είναι δικά μα, ανήκουν σε όλου μα. Όλοι έχουν μία μερίδα, δεν μπορούν να αγοράσουν 2, 3, 5, 500. Mm -hmm. Ο, η κάθε κατοικία έχει μία μερίδα. Μάλιστα. Η μία μερίδα αυτή σου δίνει και τη δυνατότητα, ε, μάλλον σου, σου επιτρέπει ότι, ε, μάλλον ένα ποσό των πραγμάτων που είναι μέσα σου ανήκουν. Έρχεσαι, τα παραλαμβάνει και πληρώνει για να ξανα. Φέρουμε. Για να έχει τη συνέχεια. Ακριβώ. Τα πράγματα που είναι μέσα, ναι. γίνοντα κάποιο συνέτερος, Μάλιστα. ένα κομμάτι τους είναι κατευθείαν οικό. Εκεί έχει και το γεγονό ότι πληρώνει τα προϊόντα, Ακριβώς. ώστε να μπορεί να γίνουν νέε παραγγελίε προϊόντων. Ακριβώ. Και κόβεται ένα ειδικό δελτίο αυτοπαράδοση. Γιατί αυτοπαραδίδει τα προϊόντα είναι αυτό. Ναι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν βασίζεται η όλη ιδέα. Ακριβώ. Τώρα, ε, έχει ένα δίκτυο ε, παραγωγών. Εγώ λίγο να πούμε ότι υπάρχει στο σελίδα του Θαλή, Βέβαια. είναι Με AI. Έτσι, λοιπόν, με AI, καλά το κάνεις και το τονίζεις. Mm -hmm. Λοιπόν, όπου υπάρχουν εκεί είναι μια πολύ έτσι, ενημερωμένη στο σελίδα υπάρχουν Πολύτερο. πολλές πληροφορίες και mm -hmm. υπάρχουν και τα προϊόντα Ακριβώς. πολλά από τα προϊόντα του Φαλίν και οι τιμές mm -hmm. είδα λοιπόν ότι είναι πολύ παραγωγή από τη Λάρης, από την Επίδαυρο από όλη διάφορο, την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Mm -hmm. είδα κάτι τιμές που έχει εκεί στα όσπρια και στα ρύζια να τρίγιασα στα ζυμαρικά <laughs> λέω λοιπόν, που υπάρχουν αυτές οι τιμές <laughs> λοιπόν <laughs> θα έρθει βέβαια τώρα κάποιο κακόπιστος Α, να πω γιατί το ξεχάσα ότι ό,τι ερώτηση έρχεται για το Χρήστο, mm -hmm. για το Φαλίν, mm -hmm. παρακαλώ να την στο 54344, επαμ και νότ. την απορία σας, το σχολείο σας, το την παρατήρησή σας ε, σε ό,τι αφορά το θερύν, στο 54344. Λοιπόν, ε, μπορεί τώρα κάποιος να σου πει, ναι παιδί μου τώρα, και τι προϊόντα είναι αυτά. Δηλαδή εσύ πουλάς ας πούμε το ρύζι το κιλό ένα ευρώ, mm -hmm. εντάξει. Και τώρα που ξέρω εγώ ότι αυτό το ρύζι είναι και καλό, είναι πιστοποιημένο, ότι δεν έχει διάφορα πράγματα... Ότι δεν είναι 55η ποιότητα που το έχει έτοιμα για να το πετάξει ο παραγωγό mm -hmm. και εσύ μου το πασάρι και κατέφτια. Έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι ακριβώ είναι. Γι' αυτό και ένα μεγάλο μέρο του site θα δείτε είναι το forum και το blog. Mm -hmm. Και υπάρχει και τρόπο με το που γίνεται κάποιο συνεταιριστή να μπορεί να αξιολογεί και το προϊόν. Άρα να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση μεταξύ συνεταιριστών να ξέρουν ότι το έχουν φάει και 20 συνεταιριστέ και γνωρίζουν ε, το αξιολόγησαν mm -hmm. με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ανεκτό αυτού στο blog συνεχώς βάζουμε ε, πράγματα που έχουν σχέση με τη διατροφή, δηλαδή τι είναι τα μεταλλαγμένα τι είναι τα υβρίδια, τι είναι το ψέκασμα τι χημικά βάζουν τι, πώς μας επηρεάζουν και δεν είναι μόνο τα τρόφιμα είναι και τα, τα πολυπατικά ε, έχουμε μια τέτοια σαν άνθρωποι να νομίζουμε ότι το δέρμα μας είναι αδιάβροχο yeah. έχει πόρους, ό, με ό,τι και να πλαινόμαστε οι ουσίε που υπάρχουν μέσα απορροφόνται από το σώμα μας οι ουσίε αυτέ οι περισσότερε, τώρα πρόσφατα μάλιστα, είχα μια συζήτηση με μια συνεταιρίστρια η οποία που πούλαγε κάποια καλλιτικά, mm. και όταν είδα μια συγκεκριμένη ουσία, λέω: Ξέρω ότι είναι απαγορευμένο αυτό. Όχι, μου λέει και ο άνθρωπο που τα παράγει είναι ευαισθητοποιημένο κτλ. Τελικά όταν το ψάξαμε, η συγκεκριμένη ουσία έχει απαγορευτεί μόνο στην Αμερική, στην Ευρώπη δεν έχει απαγορευτεί ακόμα και δημιουργεί μέχρι και νευροπαράλυση και είναι το βάζουν σαν συντηρητικό του καλλιτικού. Να δηλαδή μην απίστευτα πράγματα. Αυτό είναι. Καταρχά πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που τρώμε. Το ρίζι π.χ. Ε, στην αρχή είχαμε μια τέτοια το, το ρίζι μαμουμιάζει εύκολα. Ναι, διότι από το παραγωγό το παίρνουμε προ ψεκασμού. Ε, Τα ρίζε ψεκάζονται έτσι ώστε να μην... Ε, ...πάει ε, καλά. Ακριβώς. Και για να διατηρούνται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, το ερώτημα που πρέπει να κάνουμε σαν άνθρωποι είναι όχι γιατί μαμουμιάζει, αλλά γιατί δεν μαμουμιάζει. Yeah. Όταν δεν πάει ένα ζωντανό οργανισμό yeah. να το φάει γιατί να το φάω εδώ. Yeah. Αυτή That's είναι η ερώτηση. Έχουμε ξεφύγει σαν κατανοητέ. Yeah. Θεωρούμε yeah. άλλα πρότυπα yeah. και άλλα ah, στάνταρ στο έχετε αναπτύξει. Έτσι ο συνεταιρισμό έχει αναπτύξει μια επιτροπή ελέγχου. Ε, είναι broad sense. Δεν <laughs> <laughs> <laughs> επιτροπή Όχι, είτε, θέλω να πω μια ομάδα η οποία μπορεί να ελέγχει το τι προϊόντα έτσι καταναλώνεται. Σωστά. Το, το κύριο θέμα είναι ότι όντα 550 οικογένειε αυτή τη στιγμή, ο καθένα μα από προσωπική τέτοια, από μέρα και από, με κάτι έχει ασχοληθεί κάποτε, είτε διατροφικό, yeah. είτε σαπούνια, είτε με οτιδήποτε. Έχει ψάξει λίγο παραπάνω. Όλη αυτή η γνώση πλέον μαζεύτησε ένα. Και αυτό είναι το ωραίο και μπαίνει σε, μια, σε ένα κεντρικό ε, σε ένα συνεταιρισμό στο οποίο ο καθένας δίνει το λιθαράκι. Κάποιο ασχολήθηκε κάποια στιγμή έντονα με την ντομάτα γιατί είτε κάτι άκουσε κάτι και το τι είναι αυτό, το πώς το, το με πιάχει, με κάτι κάνει να κοκκινίζει, γιατί κοκκινίζει. Τι αισθεί παραδοσιακή καλλιέργεια, τι αισθεί παραδοσιακό σπόρος, γιατί πρέπει να το προστατεύσουμε, γιατί πρέπει ίσως να αρχίσουμε να, να δημιουργούμε τράπεζε σ και να τα αυτά. Οπότε έχετε και δεν δείξει ανησυχίε. Ο συνεταιρισμό. Ε, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο α, να βρούια φθηνότερα για να μπορούμε σε αυτέ τι δύσκολε, κάποια φθηνότερα προϊόντα ενώ, λοιπόν. για να μπορούμε σε αυτέ τι δύσκολε στιγμένε mm -hmm. να τα απεξέλθουμε, που είναι πολύ σημαντικό έτσι. Έτσι σίγουρα. Είναι το πρώτο, ξεκινάμε από μια τέτοια ανάγκη που έχει δημιουργηθεί, mm -hmm. αλλά καλύπτονται πολλέ ανάγκε αν δούμε, mm -hmm. από το γεγονό ότι μαζεύονται αρκετέ οικογένειε yeah. αυτό που είπε στην αρχή. Μια γειτονιάζεται, από εκεί ξεκινάμε mm -hmm. και γνωρίζονται ένα με τον άλλον. Mm. Υπάρχει μια αλληλεγγύη ο ένα τον άλλον, αλλά μαθαίνονται και να συνεργάζονται. Γιατί εδώ τώρα θα σε ρωτήσω, α πούμε, μέσα 560 οικογένειε, όλοι αυτοί είναι συνέτεροι Ακριβώς. σε αυτό. Άρα όλοι αυτοί συναποφασίζουν. Συναποφασίζεται. Κατά, κατά έναν τρόπο, ναι. Από τη στιγμή που ε, αποφασίζουμε να πάρουμε ένα προϊόν, <Συκλή> πολλέ φορέ όσο και να το ελέγξει, από ό,τι και να το περάσει, αν δεν το αξιολογήσει και από μόνο δεν είναι να δοκιμαστεί. Mm -hmm. να το δοκιμάσουμε, να το αξιολογήσουμε μόνοι μα. Περνάει από ένα χημείο, από ένα... να δούμε τι έχει. Αλλά όλοι μαζί παίρνουν αποφάσει περί αυτού. Αν κάτι δεν αρέσει στο σύνολο ή σε μεγάλο μέρο του σύνολου, σταματάει να έρχεται. Και βρίσκουμε άλλον παραγωγό πλέον για το συγκεκριμένο. Ε, και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ σωστά. Και δεν είναι μόνο στο κομμάτι όμω των προϊόντων κτλ. Ακόμα και στη δουλειά, το καταμερισμό δουλειά. Δηλαδή βλέπει άτομα, το νιώθουν πλέον δικό του. Μπαίνουν μέσα mm -hmm. να αγοράσουν ένα γάλα. Και λέει αφού έχω πέντε λεπτά θα κάτσω να συσκευάσω και ένα, ένα δύο, τρία πακενταρίζει, θα βάλω και δύο, Μα, τρία. Και... Τα ετοιμάζω, τα βάζω. Τα... Ναι. Δηλαδή έχουν αρχίσει και το νιώθουν ότι αυτό, εγώ ανήκω και μου ανήκει. Αυτό. Αν Άρα ένα... το προσέχω γιατί είναι δικό μου αυτό Έτσι. και προσέχω. Πάει στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, όχι μόνο, στου φίλου μου, στου γνωστού μου. Οπότε προσέχω όλο αυτό που γίνεται να είναι σωστά και καλό. Τώρα να σε ρωτήσω. Μάλλον να σε ρωτήσω, ξέρει με αυτά που mm -hmm. αλλά... Ε, το μεταφ τα μεταφέρω εγώ. Τι κέρδος έχω εγώ, εγώ λέει. Θα, γραφτώ στο, θα, θα γίνω συνεταιρο στο Θαλή. Mm -hmm. Νομίζω ότι αγοράζοντας μια μερίδα είναι 20 ευρώ που πρέπει να δώσουμε σαν μια mm -hmm. ε, εφάπαξ συνδρομή, έτσι. Λοιπόν, ε, και από εκεί και πέρα σου λέω, θα έχω γραφτεί περίπου... Έχετε κάνει κάποια mm -hmm. έχετε στατιστικά στοιχεία ότι πόσο της μπορεί εγώ να έχω κέρδος αγοράζοντας προϊόντα Ξεκινάει λοιπόν, από, ένα αυτό το από ένα 5% μέχρι και 70% κέρδο ναι. από προέδρα σε προέδρα. Ένα μέσο όρο είναι γύρω στα 30-32% και όχι στα πάντα. Ε, αυτό που, που πρέπει να καταλάβουμε είναι όμω ότι δεν είναι μόνο το κέρδο που έχω στη ΣΕΚΟΥ. Αυτό είναι το άμεσο κέρδο. Ναι. Το δεύτερο και το κύριο κομμάτι αυτού είναι ότι βοηθάω και σε ανθρώπου που δεν μπορούν. Αλλά ακόμα περισσότερο από αυτό είναι ότι όλοι αυτοί αρχίζουν και κάθονται και επανασυνδέονται μεταξύ τους δεν είναι μπήκα σε ένα πρόσωπο σούπερ μάρκετ, αγόρασα κάτι και έφυγα έρχομαι και βλέπω έξω κόσμο και θα κάτσω και θα πιω ένα καφέ με 30 λεπτά και όχι με ένα ευρώ και 1,5 ευρώ και τα 30 λεπτά δεν θα τα το... δώσω στο ταμείο για να επαναγοραστεί ο καφές mm -hmm. τα 30 λεπτά θα τα ρίξω σε ένα μπολ το οποίο πάει να ταΐσει κάποιο. Α, δηλαδή μου λες ότι υπάρχουν χρήματα, mm -hmm. περισέβουν από αυτή την κίνηση χρήματα στα έτσι, Όπου το Θαλήν φροντίζει κάποιες οικογένειες όπου δεν, δεν έχουν τη δυνατότητα και δυστυχώς πληθένουν αυτές οι λίγες Το είναι το θέμα και... Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ότι του συνδέει μεταξύ δε, ο άλλος και είναι ένας από τους λόγους που δεν το έχουμε κάνει ισοπ. E οι περισσότεροι σου λέει γιατί δεν το κάνετε ένα ισοπ. E από το site το έχετε έτοιμο, καλάθι αγορών υπάρχει. Να γίνονται παραγγελίες μέσω του ίντερνετ α πούμε. Δεν πρέπει να το κάνουμε ισοπ. E Όσο βοηθάς τον άλλο να μην βγει Είμα από το σπίτι Ακριβώς αυτό θες. Θες ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο άλλος να φύγει από το καναπέ του, να φύγει από το σπίτι του και να κατεβεί κάτω και να δει 23 άτομα. Να πίνουν καφέ να πίνουν τσίπορα ή να πίνουν κρασί και να να τσιμπάνε κάτι και βλέπεις σου είναι το το το το το το το το το το το το το το πρώτα το το το το ειδα το ένα σε το το το το το το το καλύτερο. Είναι το το το το το το και το το Αυτό το το το με να πίνουν και να κουβεντιάζουν δηλαδή σαν τα, σαν τα λαϊκά πανηγύρια όπω ήταν παλιά <σομίως> αλλά ναι, σε νέα έκπωση το έχω δηλώσει αυτό αλλά έχω εγώ <σομίως> πληροφόρηση <σομίως> ότι κάπου εδώ Εσωτε, εσωτερική πληροφόρηση γιατί λειτουργεί μόνο στο νέο Ιράκλειο προσωρινά γίνονται παρουσιάσει. ένα μόνιμο στο Ιράκλειο αν δεν μπορούνται και ένα παλό αλλά καλά δεν θα βγαίνει και θα μείνει γιατί από ό,τι κατάλαβα πληθαίνεστε συνεχώς Έτσι. εκεί. Πολύ καλά. Και είσαστε έτοιμοι να ανοίξετε υποκατάστημα, λέγεται αυτό. Άλλο ένα κέντρο διανομή. Άλλο ένα κέντρο διανομή. δεν έχει υποκατάστημα, Στην πρέπει δά. να προποθέτει αλυσίδα. Κάτσε να το δούμε Σουστά. τώρα λίγο. Αυτό το νέο κέντρο διανομή είναι ανεξάρτητο. Όχι. Είναι καινούριο. Που... Όχι, όχι. Είναι αλλά... μέρος του συνόλου. Είναι ένα, μια, μια, μια νομική μορφή, είναι μια τόπη. Απλά σε κάθε γειτονιά θα πάει να ανοίξει άλλο ένα κέντρο διανομή το οποίο θα είναι πιο εύκολο mm -hmm. και γι' αυτό πρέπει να είναι γειτονικό. Mm -hmm. Ο σκοπό είναι το κάθε νέο θα είναι αυτή τη στιγμή να μπει σε, μια γεωγραφική, σε ένα γεωγραφικό σημείο το οποίο να καλύπτει δύο-τρει δήμου για να δυναμώσει γρήγορα, άμεσα και εύκολα mm -hmm. και μετά σιγά-σιγά αναλόγω στη δυναμική από πού είναι. Mm -hmm. Α πούμε ότι γίνει όπω μεταξύ γλυφάντα ηλιού πολυσαργιλού που Δημήτριο και τα κτλ. σε ένα τέτοιο κόμπο βλέπεις μετά ότι μια μεγάλη μάζα είναι από γλυφάδα πάω και το γλυφάδα σαν ανοίγω ακριβώς ναι. βλέπεις μετά στον Άγιο Δημήτριο. Πάω Άγιο Δημήτριο και ανοίγω και από εκεί μετά μπορεί να ανοίξει ακόμα παραπέρα με μικρότερα σημεία το οποίο να είναι ένα τραπέζι να είναι και σε μορφή όχι μόνο καταστήματος που πάω και αγοράζω αλλά και σε μορφή μαγειρίου ή ψισταριά ή, ή δηλαδή σημεία συγκέντρωσης κυρίως να επανασυνδεθεί η γειτονιά, να ξανά ξεκολλήσει από τηλεοράσεις, από Megan Αντένα, Σκάι και ό, όλα αυτά. Και αυτό σημαίνει ότι αυτά τα νέα κέντρα διανομής που ανοίγουν και όλα μεταξύ τους συνδέονται mm, ναι. και χρησιμοποιούν τους ίδιους παραγωγούς και τα ίδια προϊόντα ή αν κάποιο νέο κέντρο διανομής, γιατί τώρα μιλάμε για το νομό Αττικής, mm -hmm. είναι μάλλον και Αθήνα ακόμα, γιατί, έτσι; ε, όπως ήρθε στο Λουτράκι και έκανε την παρουσίαση και οι Λουτρακιώτες εκεί το σκέφτονται πολύ σοβαρά και θέλουν και να δραστηριοποιηθούν στο να φτιάξουν ένα κέντρο διανομής θαλή mm -hmm. στην, ε, στην πόλη τους, θα έχει και αυτό σύνδεση. Έτσι. Εδώ με την Αθήνα. Θα έχει του ίδιου παραγωγού ή γιατί στο λέω. Γιατί στην επαρχία mm -hmm. υπάρχουν και οι ντόπιοι παραγωγοί. Δηλαδή μπορεί αύριο να είναι στον Βόλ να μην είναι τόσο πέρα όπω είναι στην Αθήνα. Στην Ήπειρο, στην Μακεδονία, έτσι, έτσι. Ε, στην Κρήτη, δεν ξέρω πού. Σου λέει εδώ εμεί έχουμε όμω και του ντόπιου παραγωγού που έχει μια σημασία και θέλουμε να αγκαλιάσουμε του ντόπιου παραγωγού γιατί είμαστε μια οικογένεια. Επιβάλλεται. Uh. Επιβάλλεται να στηρίξει την, την τοπική κοινωνία και είναι ένα από τα, από τα βασικά στοιχεία. Yeah. Το να στηριχθεί ο Έλληνο παραγωγό. Yeah είναι σε μια αγροτική περιοχή mm -hmm. πόσο μάλλον πρέπει να στηρίξει και του τοπικού παραγωγού. Mm -hmm. Γιατί θα ήταν ανούσιο να παίρνουμε μια ντομάτα από την uh, Κρήτη και να τη σέλνουμε στη Λάρισα. Ή mm -hmm. το αντίστοιχο mm -hmm. από τη Λάρισα τη σέλνουμε στη Κρήτη. Και, Κρήτη. Και, και αυτό να σε ρωτήσω, ε, αυτό γιατί ενδιαφέρει πολύ στην επαρχία, στην mm -hmm. περιφέρεια. Όταν ε, συμβεί το καθορίζει το θαλήν που ανοίγει εκεί ή όλοι μαζί. Το το, το, το, το, το, το, το, το, Καλώ κακό, το θαλήν έχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Έναντι του νόμου το της εφορία του από κράτους Από τη Γενική του Συνέλευση Ακριβώς ε, μόνοι υπεύθυνη έναντι του νόμου της εφορία κλπ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο Δεν είναι υπόλοιπη συνέτερη mm -hmm. Είναι συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνη. Περιορίζει δηλαδή τον συνέτερο, τον έτερο τον, ε, Ποια είναι η Αλέξη που ψάχνω και μου διαφεύγει τώρα τον επένδυ... Δηλαδή σε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Ο μέτοχος Υπεριορίζεται μέχρι το ύψος των χρημάτων που έχει συνεισφέρει. Yeah. Έτσι και ο συνέτερο στον συνεταιρισμό περιορίζει την ευθύνη του μέχρι τα λεφτά που έδωσε τις, τις αγορές τη συνεταιριστικής μερίδα στα 20 ευρώ. Από εκεί και πέρα ευθύνη για όλο αυτό έχει μόνο το ΔΣ. Ο λόγος που πρέπει να ελέγχεται από, και, από κεντρικά οι προμήθεια είναι κυρίως γιατί είναι το μόνο σημείο που μπορεί κάποιο να κάνει κατηστροβό. Δηλαδή, πολύ εύκολα, και το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, πολλοί συνεταιρισμοί βέβαια, δηλαδή όχι τώρα στο συνεταιρισμό, να μπορεί κάποιο να πει στον παραγωγό, τι έχει εκεί, ντομάτε, ωραία, πόσο τα δίνει, ένα. Δεν το βάζει 1,5 να μου δώσει το μισό κατά το, το τραπέζι. Πολύ εύκολο μπορεί να γίνει. Ναι. Τώρα, όσο το έχει αυτό σε, μια κεντρι, σε ένα κεντρικό σημείο, το οποίο δεν θα είναι όμω ευθύνη του ΔΣ, αυτό που έχουμε σκεφτεί και ίσω εκεί θα καταλήξουμε, είναι, θα είναι μια επιτροπή η οποία θα είναι κληρωτή με συγκεκριμένο χρονικό όριο, να μην να αποκτήσει και κυριότητα με τον παραγωγό, ε, γιατί θα το κάνει ο ένα, θα μπει ο δεύτερο κληρωτά, θα πάει στον παραγωγό, θα του πει ο έτσι και έτσι έκανε με το προηγούμενο, θα πέσει και αυτό στη λούμπα. Κάποια στιγμή ο τρίτο, ο τέταρτο, θα το πάρει χαμπάρι για το ξεσκεπάσει. Οπότε Αλλά... γι' αυτό λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ω προ τι ναι. Αλλά επιβάλλεται η τοπική αγορά να στηρίζεται. Ωστόσο όμω, ε, μια και είπε τώρα για το θέμα προμήθεια και τα λοιπά, ε, κάποιοι μου μιλάνε εδώ για το κέρδο, δηλαδή mm -hmm. για το πώ διαμορφώνονται οι τιμέ, mm -hmm. φαντάζομαι. Σωστά. Ε, εδώ. <coughs> λοιπόν, δεν υπάρχει κέρδο, είναι μη κερδοσκοπικό. Υπάρχει ένα ποσοστό που μπαίνει πάνω, το οποίο μέσω όρο αυτή τη στιγμή είναι στο 9,8%. Ε, δεν είναι flat αυτό, δεν είναι ότι όλα έχουν 9,8%. Ήδη <στολίου> βασικής ανάγκης, πρώτης ανάγκης, μπαίνουμε και μέσα. Μάλιστα. Προκειμένου να είμαστε ευθυνότεροι ακόμα και από το Lidl, που έχει τα σκουπίδια της αγοράς. Κατάλαβα, ναι. Διότι κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν διαφορά μεταξύ ποιότητα και τιμή σου. Λέει, θέλω μόνο τιμή. <στολίου> Άρα υποχρεωτικά σε κάποια ήδη. Τόσο δυσκολεύουν οι συνθήκε τόσο περισσότερο θα αντιμετωπίσει. Ακριβώ. Άρα σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης μπαίνουν μέσα, αυτό πρέπει να καλυφθεί με κάποια άλλα είδη. Τώρα πρώτης ανάγκης δεν είναι το τσίπουρο, δεν είναι η, η, το κρασί, yeah, yeah, yeah. δεν είναι κάποια είδη τα οποία... Το Λουκάνικο? <laughs> Άσε, εκεί <laughs> <Λάχι, και> τώρα η κατανάλωση που υπάρχει ή κατάλαβες. <laughs> είναι το πιο φθηνό που κυκλοφορεί <laughs> στην αγορά, έτσι όπως πάω από την καταλαβαίνω Τους εγώ. Τους έχω πει ότι έχω βρει έναν ένα εκπληκτικό παραγωγό στην, uh, uh, στα Τρέκαλα, <laughs> ναι. που είναι κυφίλος του ΕΠΑΜ το φτιάχνει μόνος του και είναι το πιο καταπληκτικό λουκάνικο έχω φάει εγώ προσωπικά. Να μα φέρει μερικού τόνου να δοκιμάσουμε. Μα το έχει πει, αλλά δεν μας είναι, και πότε, σοβαρολογίες και δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ πληροφορία αυτή. Το κρατάει το στο δικό Για να για Αυτό νέο λουκάνικο και θα πατάει κανεί στο το, το, το λουκανικό κατωτολικανικό εκεί που είδαμε, α πούμε, που λέμε, το θεότο. Το διαπίστωσα ήδη ε, η σώμαση, ε, ήταν αυτό που της μάρτυρα πλούτη. Εντάξει, μου νομίζει να μιλά εσύ, αυτό που γνωρίζει, μιλά, θέλω να πω. Ναι, αλλά δεν είναι όλα, είναι η ίδια σώμαση, κάτι. Όσο γνωρίζαμε, ήταν μόνο έτσι. <συσίλω> <συσίλω> λοιπόν, είχα κατεβάσει και από τη γειτονιά, κατεβάζανε τη γειτονιά, α πούμε, φαγητά. Δηλαδή, γινόταν τσιμπούση κανονικό, δηλαδή, στο από πουθενά. Ναι. ναι, παιδιά δε μου δεν πρέπει να τα λέμε πολύ αυτά από το μικρόφωνο. Γιατί? θα τα ακούσουν τίποτα, τίποτα, δικαστική, τίποτα... οι τίποτα τα τίποτα τα. Οι εισαγγελίε έχουν μια χαρά πέρα. Εγώ ξέρω τι όχι. Εννοώ επάνω οι υψηλά και τι, τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό έχουν τώρα, <laughs> ναι. <laughs> <Καταρχία>. <laughs> δεν έχουνε πεθάνει. <laughs> ναι. <laughs> θα σα βαθύσουν τα ρεχοποιού. Οπότε προσέξτε, παιδιά, αυτό θέλω να σα πω. Λοιπόν, πρέπει... φιλοσοφία. Ας... <σχειά> <σχειά> Αυτός είναι ένας χώρος, εδώ είναι το ζήτημα τώρα, γιατί πρέπει όταν ξεκινάς πρέπει να βρεις έναν χώρο, <σχειά> έτσι. Ε, ο οποίος δεν σε να είναι, γιατί εσύ δεν πουλάς κάτι να είσαι, δεν είσαι κατάστημα που θέλεις <σχειά> να είσαι σε έναν <σχειά> ναι, χώρο... Δε. Δε. Εδώ δεν δείτε <σχειά> η γνωστή του Εβραίου. Δεν ξέρω τη του Εβραίου. Περνάει ο κόσμος, εδώ έτσι, <laughs> το... έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν το χθες καν σε κεντρικό mm. mm. Και ακριβότερα ενίχεια θα αυτό, έχετε Είναι ένα και έρχεται ως μέλος του Εκεί, εξ Φορτώνει ένα φορτικό αυτοκίνητο. Ναι, βέβαια, να, τα προϊόντα. <laughs> θέλω να πω, όταν ξεκίνησε αυτό ο Χριστό και να πλησιάζει δεπαγωγούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και, Καταρχάς, ναι. οι περισσότεροι έχουν γίνει και συμμετέριοι. Γιατί ακρίτησε, ωραία Ο οποίος, από και από αγάπη, έχει φτιάξει κάποια παραδοσιακό σπόρο, παραδοσιακή καλλιέργεια, εισάγει από την Ξάνθη φέρνει ε, γεωσκόλικες να φρατεύουν το τέτοιο, βλέπετε. Και σου λέει, βγάζω αυτή την ντομάτα με ένα 10, το Με ένα δέκα, ναι και το, α... το αγοράζουν οι έμποροι και το βλέπω στο ράφι με 5 ευρώ. Με 5,5 ευρώ. Και με θλίβει γιατί λέει κάνω κάτι για... για καλό και πάνε και σταματάνε ουσιαστικά αυτό που θέλουν να βοηθήσουν δεν του επιτρέπουν να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Και τους βλέπεις ότι ο συγκεκριμένος στο μεταξύ έφεγε και ένα φέσος 300.000 ευρώ πέρσι mm. και αποφάσισε φέτος να δουλέψει μόνο ανταλλακτικά. Στο δεοντωμά της μου δεν είναι Εντάξει, συνήθεια. Λοιπόν, νέο κέντρο διανομής στην Κελυθέα. Σωστά. Έχει βρεθεί ο χώρος που... Έχει βρεθεί. Πολύ σύντομα θα γυπτά... Θα, θα... θα Ναι. Και θα φύγει και email σε όλους. Το οποίο θα του ενημερώνω ότι θα κάνουν και μία παρουσίαση πριν, μάλλον στο χώρο το ίδιο θα κάνουν την παρουσίαση. Εκεί που θα ξεκινήσει το φίλτρο που λειτουργεί, στην Καλυθέα. Ε, και είναι και αυτό σε πολύ ωραία σημεία, γιατί πιάνει και Ταύρο και καλυθέα. Για καθευθερία, κάνετε εσεί αυτού του ενεταιρισμού <Και> που λέτε τα προϊόντα και εμεί οι πάλι στα σούπερ μάρκετ, α πούμε, τι, θέλουμε να κλείσουμε τα σούπερ μάρκετ, τα πολεία τη γειτονιά. Mm -hmm. δηλαδή, Τίθεται και ένα ζήτημα. Ε, δεν είναι γιατί μπορεί να μην είσαι κερδοσκοπικό, ε, αλλά είσαι, δεν είσαι ανταγωνιστικό. Ακριβώ αυτό είναι το σημείο. Τα παντοπολία που υπάρχουν ακόμα χαροπαλεύουν. Δηλαδή και να υπάρχουν τώρα δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τώρα το σούπερ μάρκετ είναι αυτό που είπαμε πριν. Βγάζει αξία χωρί να κάνει τίποτα. Τι σου προσφέρει. Έδωσε καμία αξία στο προϊόν. Δεν γιατί είναι ανταποδοτικό. Το... Ακριβώ. Γιατί το πληρώνει. Αλλά και το θα να φτάσει στο σημείο, στο σημείο να έχει να έχει το μέγεθος ενό τεράστιου καρφούρ. Ναι. Πόσους μπορεί να προσγράφεις, 40-50 άτομα, το, το θαλήμι πρέπει να μαζέψει την κατανάσταση ώστε αυτοί να βρουν δουλειά που τους αρέσει να κάνουν. Mm. Καμία δεν της αρέσει να κάθεται σε ένα ταμείο. Ή να βγώνει ράφια, προϊόντα σε ράφια, ή να κάθεται σε μια αποθήκη. Mm -hmm. Ο καθένας μας, μας αρέσει κατά, κάτι να κάνουν. Να. Μέσα σε αυτή την αλυσίδα που πάνε να δημιουργήσουμε, θα βρεθεί και η θέση που μπορεί να σου στείλει. Δημιουργούνται δη... θέσει εργασία. Αν το κύριε, στήσουμε σωστά. Δε... Βεβαίω. Αυτό είναι ο σκοπό. Δηλαδή όταν αρχίσει και χτίζει προ πίσω δε... και θα έχει μια μεταφορική εταιρεία, θα έχει πίσω μετά μια μεταποιητική, θα έχει μια παραγωγική, Άλλες... ένα παραγωγικό στελέχη. Θα έχει και τα κέντρα διανομή για να λειτουργήσουν. Ακριβώ ας... θέλουν κόσμο. Όλο αυτό πάει να δημιουργήσει θέσει εργασία. Αλλά αν το στήσουμε σωστά θα δημιουργήσουμε το πραγματικό γαλατικό χωρίο που λέω δεν είχε τόσο καιρό. Θα είμαστε δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων. Θα τρώνουμε, θα πίνουμε, θα περνάμε καλά, θα δουλεύουμε. Και οι άλλοι θα περνάνε. Και οι άλλοι θα περνάνε. <σχελίδι> θα έρχεται η τροϊκά και θα λέει, εγώ έχω ρίξει φόρους, <σχελίδι> έχω κάνει και αυτοί ακόμα να είναι καλά πως είναι η Ρωμαίης σε ρίξει <laughs> <laughs> <laughs> και εσείς θα <στα> στείχνει <laughs> τα πανηγύρια εντάξει ωραία <laughs> λοιπόν θα κάνουμε μια αναγκαστική διακοπή <laughs> να πάμε σε δελτίο ειδήσεο ε, να πω ότι θα επιστρέψουμε με το Χρήστο Κλιτσίκη εδώ μιλάμε για το Θαλή μια ιδέα που έχει γίνει πράξη για τα ερωτήματά σας σε αυτά που ακούτε ε, ό,τι απορίες σας έχουν γεννηθεί παρακαλώ μπορείτε να τη στείλετε στο 54 344 επαμ και ενώ το μήνυμά σας Σα απορίες σας, τις παρατηρήσεις σας, στο 54 44 Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Έχουμε φέρει και το ε, Χρήστο Κιλτσίκη μαζί μας σήμερα, τον άνθρωπο του θαλί, διότι, εντάξει, τώρα πρέπει να λέμε και τα, τα σωστά. Δική σου ιδέα ήταν, από σένα ξεκίνησε, Βρήκε όμως, έχει μια σημασία, το ότι βρήκε κόσμο να μοιραστείτε αυτή την ιδέα και να την mm -hmm. κάνετε πραγματικότητα. Διότι και εγώ μπορώ να έχω πολλέ ιδέε, το ζήτημα είναι να βρει συνέδρου πόρου σε αυτό. Όχι, η αλήθεια είναι το ότι είναι και ποια είναι η ιδέα, ήταν και τα λοιπά, δεν είχα μια σχέση. Η σχέση έχει το ότι όλοι μαζί το κάνουμε. Αυτό, ναι. Ο καθένα έχει προσφέρει ό,τι μπορεί. Και το ελάχιστο η θεράκη έχει ναι. βοηθήσει ναι, τα ναι. μίγιστα σε συγκεκριμένα πράγματα. Έχει γίνει μια ομάδα. Αυτό μια είναι ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Και έχω γνωρίσει, έχω γνωρίσει άτομα τα οποία δεν πίστευα ποτέ ότι υπήρχαν. Δηλαδή είναι και δεν είναι τώρα μόνο για, για τους επαμήντες που πάνω κάτω τους ξέραμε. Άνθρωποι άσχετοι τελείως οι οποίοι μπήκαν ή το άκουσαν ο ένας από τον άλλον. Έχω ειλικρινία, νιώθω τόση εγγνωνοσύνη που έχω γνωρίσει κάποια άτομα από εκεί μέσα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Α, και αυτό μου αρέσει τρελα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και παροτρύνω όλους... Να αρχίσουν να το συζητάνε. Παροτρύνουν όλοι να αρχίσουν να μαζεύουν, να δουν πώ μπορούν κάπου και στη δική τους γειτονία να στριχτεί ένα αντίστοιχο. Πώς μπορούν τοπικές κοινωνίες που μπορεί να μας ακούνε σήμερα, που μπορεί να είναι στην μέντε περιφέρεια... Ξεκινάει ένα απλό... Ξεκινάει Ναι, για να τα έτσι. πούμε αυτά τα βήματα. Γιατί τώρα μπορεί κάποιος να τα ακούνε, τους λέει ναι, ωραία ιδέα, για να δούμε περισσότερη πλειοψηφία. είναι μια ομάδα, αρχικά. Ναι. Μια απλή ομάδα που παίρνει την απόφαση και αρχίζει να μαζεύει συνεταιριστές. Mm -hmm. Αν μαζέψει γύρω στους 120... Έχει μια αρχική μαγιά για να ξεκινήσει να είναι βιώσιμο οικονομικά το κέντρο για να να το πούμε σωστά. Και έτσι μετά συνεννοείται με το, με το κέντρο Έρχεται σε επαφή λοιπόν. Με το διοικητικό συμβούλιο, μια και λέμε για το συνεταιρισμό. Μάλιστα. Με το διοικητικό συμβούλιο, συμβούλιο του συνεταιρισμού ναι, που θέλει. Με τα τα προβλήματα, οργάνωση και όλα αυτά τα ναι. πράγματα. Ναι, αλλά έρχεται εδώ τώρα, γιατί εγώ τα ζω, επειδή ζω τα τελευταία χρόνια εκτό Αθήνα. Mm -hmm. Και υπάρχει και μια άλλη νοοτροπία. Και σου λέει κάτι τώρα, υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που αυτό είναι στην Αθήνα. Mm -hmm. Και εγώ μένω στο Βόλκ. Αυτό το διοικητικό συμβούλιο που θα ανοίξω εγώ εκεί ένα κέντρο διανομή, το οποίο λέει τι θα κάνω. Γι' αυτό μην είναι πά μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Και ήταν γενικώ στη σκέψη το πώ θα το λύσουμε αυτό, πώ μπορούμε να το πούμε. Και έχουν πετάχτη πάρα πολλέ ιδέε στο τραπέζι. Mm -hmm. Γι' αυτό και αποφύγαμε να κάνουμε οποιαδήποτε τέτοια, να πούμε ωραία, συστήνουμε μια ομάδα η οποία θα είναι από όλα τα μέρη, όποιο θέλει μπορεί να, να συμμετάσχει στην ομάδα. Και να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο λειτουργία του θα Το οποίο θα είναι δυναμικό να. και θα δοκιμάζει όλε αυτέ τι ιδέε. Πάμε να δούμε τι σημαίνει το να κάνουμε το α. Λειτουργεί, δεν λειτουργεί, έχει προβλήματα. Ωραία, το κρατάμε πίσω. Πάμε να κάνουμε το Β, το Γ. Σιγά-σιγά και η πράξη, αλλά και η, ε, η δοκιμή, θα καταλήξει το πώ πρέπει να λειτουργεί αυτό. Γι' αυτό και είναι συνεταιρισμό. Δηλαδή, δεν θέλουμε και δεν πρέπει ένα διοικητικό συμβούλιο να αποφασίζει αυτά τα πράγματα. Ακριβώ και αυτό, αν, αν διαβάσει το καταστατικό, θα δείτε ότι λέει ξεκάθαρα: Το διοικητικό συμβούλιο είναι απλά εκτελεστικό όργανο. Αποφάσει παίρνουν από γενική συνέλεση. Δηλαδή, από όλου. Να ξεκαθαρίσουμε και όλα ότι ε, α πούμε αν είσαι στο Βόρειο ή στην Κρήτη, ναι. δηλαδή, γιατί ξέρω και από του κριτικού ότι ξεκινάνε αναλογικέ διαδικασίες, ή στη Μακεδονία. Ναι. Από κάπου θα πρέπει να, α, να υπάρχει έλεγχο το τι κάνει. Σωστό αυτό. Γιατί ναι. κάνεις θα μπορεί ναι. να βρεθεί μια ομάδα, μαζέψει τους 120 mm -hmm. και να φτιάξει ένα απόλυτο κερδοσκοπικό θαλήλιο στην ομπέλα του, θαλ, του θαλήλου. Mm -hmm. Εντάσσοντα με κερδοσκοπικού όρου δικού του παραγωγού, με δικού του τρόπου. Κάπω πρέπει να ελέγχεται αυτό. Αυτό προ το παρόν ελέγχεται από το Δικαιωτικό Συμβούλιο. Αλλά το γεγονό ότι έχει σωματιακή δομή για ο συνδεσμού στη Μηναία Σωματιό σου εξασφαλίζει το γεγονό ότι τίποτα δεν είναι στατικό. Αυτό, Εξελίσσεται αυτό το πράγμα. Το κατσατικό αλλάζει. Ε, οι όροι αλλάζουν. Ανάλογα με, την, ε, με τη λειτουργία του όλου μοντέλου. Ναι. Άλλωστε και το γεγονό ότι λειτουργήσε το Ηράκλειο για τόσου μήνε, ναι, ναι. από πότε. 15, 15 Ιουνίου. Και ήταν και μια προσπάθεια, γιατί από την αρχή υπήρχε, τουλάχιστον ναι. μέσα στου χώρου του Ομπάμπη, πήγε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό να δουλεύει αυτό το ε, πράγμα. Το αφήσαμε και να κυλήσει λίγο. Να δούμε, mm. γιατί άλλο η ιδέα και άλλο στην πράξη του προβλήματο ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και από εκεί πέρα να δούμε. Γιατί το θέλαμε πραγματικά να μην ε, εκφυλιστεί όπω οι, οι επίσημοι συνεταιρισμοί της χώρας. Που έχουν εκφυλιστεί τελείως. Είναι καθαρόευμα και οι δοσκοπικές επιχειρήσεις των τύπων που ελέγχουν είτε κομματικά είτε διαμέσου άλλων μηχανισμών. Γι' αυτό όλος και το κράτος τους έδωσε τις επιδοτήσεις. Ακριβώ για να γίνει αυτοτε, αυτή η ιστορία. Να μοιράζονται τις επιδοτήσεις είναι δυνατοί. Καλή μη θα δωραγείευμα. Τα νπάξαμε μόνο και, και φύγαμε έτσι. Και η ύπαρξη του νόμου. Εκριβώς. Ο νόμο δηλαδή ήρθε περί συνεταιρισμών την ίδια εποχή που αρχίσαν οι επιδοτήσει τη αποπέμβαση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Ακριβώ έτσι έγινε. Και βεβαίω τώρα έχουμε φτάσει ένα σημείο που στην ουσία οι συνεταιρισμοί θέλουν ξύλωμα. Και επίση συνεταιρισμοί δεν δε, δε διορθώνονται. Θέλουν να ξύλωμα και από νέα βάση. Δηλαδή αν είχαμε εξουσία λαϊκή, να το πούμε έτσι, τι θα έκανε. Αυτό το πράγμα θα ξύλωνε το επίσημο συνεταιριστικό κίνημα. Κίνημα mm. δεν είναι κίνημα. Αυτό το πράγμα το τερατόγημα που έχει κατοδόθει και θα δοκίμαζε να προστατεύσει μορφέ συνεταιρισμού γιατί εκεί δεν θέλει νομίζω, νομοθετική παρέμβαση. Εδώ θέλει μια. Γιατί πρέπει να υπάρχει ο να υπάρχει η προσωπική. Ε, ε, ε, δεν μπορεί να έχει σαν κράτο και να νομοθετείς εσύ πω θέλει σαν κράτο του συνεταιρισμού. Μα ο συνεταιρισμό ακριβώ εκεί βασίζεται. Στην αυτοοργάνωση. Mm. Αν το καταργήσει εσύ σαν κράτο, το... τι σοί πράγμα είναι αυτό mm. Και η Ελλάδα έχει τρομακτική φιλολογία για του συνεταιρισμού. Είμαστε η χώρα η οποία πέρα από την τρομακτική εμπειρία που έχουμε ιστορικά, παμπελάκια, <ΣΣΣ> πάρα πολύ παλιά, συνεταιριστικών έτσι, πραγματικά αυθεντικά συνεταιριστικών, ένα περιοδικό, που έγινε θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα συνεταιρισμών, συγκρότηση συνεταιρισμών, το οποίο ήταν εξαιρετικό και σαν επιστημονικό εγχειρίδιο, <ΣΣ> δηλαδή σαν προσέγγιση προσέγγι του ζήτηματο, και κοίταξε γόταν μια έντονη συζήτηση για το συνεταιριστικά προβλήματα. Αυτό σπάνια το βρίσκει σε άλλε χώρε. Έτσι. Και έτσι παρενεύει το κράτος και το μετέτρεψε και αυτό το καταρθούν τον Μασόκη, έτσι εγώ φίλοι να πω. Βεβαίως. Γιατί μέχρι τότε οι κυβερνήσεις καταδίωκαν τους συνεταιρισμού, τους θεωρούσαν ως α, μ, λίκνο μοιάσματος τη κηθεντίας γιατί μάθαιναν τον αγρότη τον παραγωγό να α, στέκεται στα πόδια του, να μπορεί να προασπίζει τα συμφεροντά του απέναν στον χόντρα εμπορά απέναντι του στον εκμεταλλευτή και έτσι το θεωρούσαν εχθρό. <Ρι calle> Μέχρι που σκέφτηκε ξανά ξα... ξα... ξα... ξα... ξα... η Εκκλησία το πράγμα, σου λέει κοιτάξτε εγώ το θεωρώ εχθρό και αυτός πάει και φτιάχνει. Εγώ τι κάνουμε, να το ελέγξουμε το πρόγραμμα. Και έτσι ήταν το παζό και το έλεγξε. <icias> και το ξεφτύνησε και, και, και σαν ιδέα. Και εκεί πήγε λίγο να του φύγει και δημιούργησε τι ενώσει συνεταιρισμού. Μπράβο, από πάνω. Μπράβο, από πάνω. Πάνω, ναι, ναι. Και την Πασαγία σκεφτικό, οπότε πάει. Πάει Τα παιδιά υπάρχουν μόνο Μικιο. σωστά. σωστά. <laughs> Ξέρεις ότι σε φίλου το συζητούσα για το Θαλίν, κάτι λέγαμε, μου λέει συνεταιρισμό. <laughs> θα είναι, μου λέει, δεν έχεις καταλάβει καλά. Μόνο ΜΚΟ ξέρουν πια, πού κλείεται. Λοιπόν, επειδή λαμβάνουμε και ότι στοιχεία αν θα μπείτε στην ιστοσελίδα του θαλί. Όποιο Όποιος Λέβαια. θέλει υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας Λέβαια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ηλεκτρονικά με φόρμα Υπάρχουν mm -hmm. και τηλέφωνα και μπορείτε να έρθετε με τους υπεύθυνους εκεί Να σας καθοδηγήσουν Και γι' αυτό και επιμένω Γιατί μας έρχονται από την περιφέρεια μηνύματα mm -hmm. Καταλάβει και επιμένω σε κάποια ερωτήματα. Στο στήλ το ότι οκ. Okay, έχουμε δύο ερωτήματα που έχουν άξει τον κομποντάκι. Μπορεί να αυτό, αυτό, και είναι ε, αυτό και ε, ακόμα. Εκεί έχουμε προβλήματα. Βλέπω τα ερωτήματα. Γι' αυτό τα λέω. Αν είσαι σε ένα συνεταιρισμό. Σε ένα κέντρο διανομή του συνεταιρισμού στο Βόλο. Τώρα το έχουν κολλήσει στο Βόλο. Οι βολιόντε εντωμεταξύ είναι σε απεργία και έχουν ζωή και μου λένε ότι είναι τρελή αυτή η τι λέμε σε μια περιοχή ας πούμε είτε μέσα στην αντική είτε εκτός έχεις αυτό το πράγμα. Έχεις, προσωπη... έχεις παραγωγούς να κάνεις. Δεν θέλεις παρά μόνο την έκρηση του Δικητικού συμβουλίου. Απλά ο, ο, το Δικητικό συμβούλιο σαν ένα λογιστή εταιρείας ελέγχει αν τα κάνει σωστά. Και αν δεν υπάρχει κερδοσκοπική δράση ενδιάμεσα. Αν τα ποσοστά σου κέρδος είναι σωστά. Θα πας στον παραγωγό θα ελέγξει. τα τσεκάρι. Αυτή είναι η λογική του έλεγχο από πάνω. Θα μου πεις ποιος θα Α, είναι πολύ απλό. Α, είναι αυτοί που έχουν κάνει το συνεταιρισμό. Η κάθε ομάδα που έχουν στήσει μια, έναν κέντρο διανομής του συνεταιρισμού, ελέγχει και τα μετά πάνω, γιατί είναι διαφανές. <συνήν> και είναι συνεταιρισμός, οπότε σου λέει «Λαμάνγκα μου εδώ». Και υπάρχει και υπόπτικο Συμβούλιο. Εντάξει, ποιος το χαιρετάει, το πω, είναι ο Συμβούλιο, γιατί ξέρει <συνήν> Λοιπόν, αλλά θα σαν ομάδα, αν θύγομαι, <συνήν> το τοπική, σε τσεκάρω, έλα εδώ. Σε τσεκάρω για αυτό το προϊόν που μου δίνεις που εγώ δεν έχω αποφασίσει αλλά το έχεις αποφασίσεις εσύ και μου τα δίνεις γιατί τα χρειάζομαι για να συμπληρώσω α πούμε την κάμα Σε τσεκάρω κι εγώ, ε να δω Φεύγει τα χαρτιά σου, να δω Τι ποσοστά κέρδους μου κρατάς για δεν είναι, διαδίνεις, πο, πο, από αποθηματικού Να το πω, σωστά, δεν είναι κέρδος κομπινιτής γι' αυτό Με τι τιμές, με τι είναι όλα αυτά τα πράγματα Μπορείς να τους αντιπολύνεις λέγοντας ότι εγώ δεν καλύτερη τιμή Οπότε εάν δεν στο δεχτούμε επάνω να αρχίζει να υποψιάζεις Mm -hmm. Αν δεν στο διεκτό υπάρχουν δύο λόγοι Ή έχουν σοβαρά επιχειρήματα Που έχουν αργά με την ποιότητα Ή με άλλες επιλογές του συνεταιρισμού Οπότε μπαίνει ένα θέμα σύστημα έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά από την άλλη Στο βαθμό που κρατάς Αυτή την οριζόντια διαδικασία Αυτοοργάνωσης mm -hmm. Όπως ακριβώς μια πολιτική οργάνωση έχει οριζόντια δομή Και άρα τη δυνατότητα ο καθένας να ελέγξει Είναι αναδειχθεί Έτσι και στο συνεταιρισμό Mm. Mm -hmm. έτσι. και βεβαιώς πάντα θέλει επαγρύπνηση <Τερ'> τίποτα <Τερ καμία εγγύηση, κανένα καταστατικό καμία, καμία <Τερ'> καλή πρόσθεση δεν μπορεί αφαιρώ, να υπάρξει όσο εγγύηση ο ίδιος δεν έχεις επαγρύπνηση ένα, ένα σωστό σύμειο και το άκουσα και τις προάλλες α ε, πούμε ότι φτιάχνουν σαγρίνιο σαγρίνιο ξέρουμε ότι βγαίνει και το καπνό το τσιμπέλι αν αποφασίσει εκεί το πιο μάνα να το πάει μέσα και γίνει οπωσδήποτε έλεγχο και καταλάβουν ότι ανέμεται καπνό χωρί τέτοιο, οι νομικέ ευθύνε που είναι ελεγχόμενο προϊόν, ακριβώ, επισύ... και δεν θα επισύρει σε αυτού, ]まあ, αλή... αλή... αλλά Jumping, στο διοικητικό συμβούλιο. Αντίστοιχα στοιχείο με, το... με την ιστορία τη Μαρτία. Ακριβώ. Είναι ελεγχόμενο πάλι προϊόν. Α, οπότε δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό... Σαν μαστίχα σαν... εγώ, ναι, θέλω να πω... Τώρα, και... αν κάποιος παραγωγός μέσα είναι, ε, ναι. πώς το λένε, και έχει εξασφαλίσει κάποια άδεια συνεταιρισμού, mm. Δηλαδή mm. Mm. Mm. του συνεταιρισμού, γιατί η ιστορία της μαστίας του Σχυρου είναι ο συνεταιρισμός του μαστίχου παραγωγού. Αν υπάρχει κάποια εξαίρεση ειδική κτλ, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει, το mm. συζητάμε. Mm. Αλλά υπάρχουν ορισμένα προϊόγματα, οποία είναι απολύτως ελεγχόμενα και σωστά ελεγχ έχουν συγκεκριμένη πιστοποίηση την ειθνή αγορά και τα λοιπά, οπότε δεν έχεις λόγο εσύ να έρθει σε παράθεση με το συνεταιρισμό παραγωγών τάδε Ναι Δεν υπάρχει λόγο Εσύ τα βάζεις με, τις, με τα supermarket και δεί τι τις ξένες αλυσίδες να. Δεν θες να τα βάλεις με το ντόπιο παραγωγό, όποια μορφή κι αν έχει Για πες μου τώρα που μου λένε, τώρα λένε για προϊόντα εδώ, σου λέει το λάδι <συσίλια> που είναι και της εποχής Ακριβώς εγώ είδα, δεν ξέρω, πήκα προθέσεις να σου έλεγα γιατί συνεργάζεσαι με κάποιους παραγωγούς στην Επίδαυρο, είδα το θαλή. Το λάδι είναι ένα βασικό θέμα του συνεταιρισμού και πώς λειτουργεί. Όλοι ξέρουμε ένα παραγωγό ή κάποια από εμά έχουμε λάδια δικά μας. Εδώ τώρα, λόγω της ποσότητας, τις οποίες μπορούμε να διακινήσουμε, δεν μπορείς να φάσεις ο πόλος. Άρα πες το ερώτημα με ποια κριτήρια διαλέγεις. Με ποια κριτήρια διαλέγεις, βράβο με οποιοδήποτε από τα κριτήρια. Πώ ξέρω αν το κάνει. Το οποιοδήποτε κριτήριο. Γιατί ώρα και το λέω να γνωρίζουν. Θα πώ στο Λεράκι μετά. Τα κριτήρια και αν θα βρεθεί να πει η γιατί και τα λοιπά. Έτσι το κάναμε με λουκάνικο. Τι μια βάζουμε κάτι, μαζευόμαστε όλοι. Ναι. Ο κάθε παραγωγός μας έχει φέρει λίγο λάδι, Α, βάζουμε μπουλ σε ένα τραπέζι χωρίς να λέμε ούτε πιανού είναι, ούτε Α, από πού είναι, τίποτα. Μάλιστα. Με ψωμάκι και ενώ κάνουμε το τσιμπούσι μας, ένας-ένας μπαίνει μέσα, δοκιμάζουμε τα λάδι και ψηφίζουμε. Μάλιστα. Και υπογράφεις και... αυτό που σου αρέσει. Ναι, ναι, ένα χαρπάκι δίπλα. Μάλιστα. Και μετά αυτό που βγήκε πρώτο, από εκεί θα πρώτα αγοράσουμε. Τελείωσε το παραγωγό του πρώτου. Αυτό που βγήκε δεύτερο. Στο ναι. τρίτο, στο τέταρτο αυτή τη σημεία από την πρώτη λαδιών, στο τέταρτο έχετε στο τόσο. <laughs> <Και πώς εξασφαλίζεις. laughs> εντάξει, αυτό το κατάλαβα το σημείο. Εδώ είναι πώς το λάβι, λοιπόν, όλοι μαζί και μέσω αυτής της... Ε, του τρόπου της λευσηγνωσίας, να το πω έτσι. έτσι. Λοιπόν, ε, πώς εξασφαλίζετε εδώ, μιλάμε για ποσότητες λαδιού. Έτσι. Δεν μιλάμε για να δεν έχει λάδι, έτσι. Έτσι, έτσι. Ότι αυτό το λάδι όλο που σου φέρει ο παραγωγός, είναι αγνό, καλό, με το θέλω να πω... Δείγματοληπτικά, καταρχάς, το περνά από το yeah. Δηλαδή έχει σαν, ξέρεις και τι οξύτητα έχει και αν είναι αδύνατος. από τον ίδιο τον παραγωγό. Ακριβώς. Άρα ζητάς τα που Ο σωστός παραγωγός. Έχει, έχει και τα Αν δεν τα, ε, δε δε τα, δε δε τα δε έχει, ναι. Ακριβώς. Okay. Αλλά ακόμα και τότε δεν είναι mm -hmm. Κάποια στιγμή θα κάνεις ένα δειγματοληπτικό έλεγχο. Yeah, δε την Ο οποίος έχουν 400, 400, 500, 600 κιλά. <Παιν>. Όταν έρθει ένα παραγωγό και α πούμε ψηφιστεί και πει έχω 7 τόνου. Ναι. Θα προμοθεύσει 1, 2, 3. Κάποια σημεία του κάνει ένα ρηματοληπτικό Του πεις κάτσε να αυτό που Είναι αυτό που πρώτο, μου πρώτα ήρθε. Να. Δεν είναι. Η πρώτη παρτίδα είναι όπω μου έχει ανακατεύσει και περσινό. Ξέρω εγώ, γιατί Αυτά γίνονται διάφορα. Ούτε για Θα χτύπησουν πιέλα το αυτό το της, λέει η διαχανική. Ναι, όχι. Είναι απαραίτητη. Πρέπει πολλές φορές ο μόνος τρόπος άνεχος είναι και ο φόβος. Δηλαδή πρέπει να φοβάται και λίγο ο προμηθευτής. Ότι αν πας τη στιγμή μπορείς να κάνεις έναν έλεγχο. Έχει πέσει ορισμένα προϊόντα. Έχει τύχη αυτό. Έχει τύχει. Δηλαδή εντάξει δεν μπορεί να είναι σε 100% σίγουρο. Όχι σίγουρα. Αδιά, Απλά ξέρεις, η επαγρύπνηση, ε, που ε, το αυτό που είπαμε Επιμένω διότι όπω είπες και πριν ο κόσμος είναι καχύποπτος και κάποιοι λένε ναι ολιγάρχη. Είναι το κέρδο στο άτιμο. Yeah. Το, το όταν βλέπει και του φεύγει το προϊόν mm. και ξαφνικά μείνει χωρί προϊόν να πουλήσει ενώ βλέπει ότι φεύγει και έχει κέρδο mm. Και και το βλέπει και ότι φέρει και δεν έχει μπορεί να σου κάνει την ματσακονιά εκεί ακριβώς είναι το άντιμο το κέοσμα, αυτό είναι η Για ιστορία το... γιατί λοιπόν τώρα ρωτάνε ρωτάει κάποιο ο κρατής ε, και γιατί πρέπει να κάνουμε το θαλήνα αφού υπάρχει και αυτό το κίνημα είδες που ξεκίνησε με την πατάτα mm -hmm. και χωρί μεσάζοντες mm -hmm. λοιπόν ποια ηγεία διαφορά σου με την παιδιά και εκεί δεν κάνουμε συνετασμού δεν έχουμε διοικητικά συμβούλια δεν ξέρω εγώ Πολύ ωραία. Σε ποιο κίνημα χωρίς μεσάζοντες πάει κάθε μέρα και παίρνει το γάλα του, ο κύριος. Ή σε ποιο κίνημα χωρίς μεσάζοντες πάει και αγοράζει ε, το γιαούρτι του ή το... Τα το... Του, τα σαμπουάν του, ε. Ακριβώς, yeah. τα σαμπούνια του, όλα τα θα έλεγα μόνο αυτό. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εκτός αυτού και εκτός του, του είναι προβλήματος... Είναι σημαντικό όμως αυτό, γιατί... Ναι. Πρέπει να, να, να λειτουργήσει κάποιο συγκεκριμένο, τώρα πάμε και αγοράζουμε πατάτες, μετά από ένα μήνα αν υπάρχει πάμε και αγοράζουμε ρύζι. Είναι ναι. ναι, και το θέμα της ποσότητας, το ότι δεν μπορεί να πάω σε μια καίνηση, γιατί ας πούμε μια συνταξιούχα που παίρνει 300 ευρώ, 400 πλέον, δεν μπορεί να πάει να πάρει... βάλε το διάστορ 200 για να Δεν μπορεί να πάει να πάρει ένα σακή πατάτες. Ναι αλλά και αν το πάρει τι θα το κάνει, θα τις το μισό μέχρι να πάρει το άλλο. Μέχρι να πάρει το άλλο θα έχουν εκεί τα μαμπούνια, θα έχουν πάνω και θα έχουν φύγει. Ναι. Ακριβώς. Αυτά και πολλά άλλα, αλλά κυριότερο, και δεν θα αφήσω το, το Δημήτρη να πει, γιατί ξέρω ακριβώς σε οποίο κομμάτι θέλω να πει, Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το Η επαφή στη γειτονιά, είναι η οργάνωση Κοίταξε, είναι πάλι πάλις αυτό το πράγμα. Δεν είναι μια απλή ιστορία που λέμε, ξέρω εγώ, τάχης την τριακάρτη, τη φτιάχνουμε, ένα υποκατάστατο του Supermarket και τελειώσαμε. Όχι, είναι μέσα πάλις, επανειδρύει στη γειτονιά. Ξαναφέρνει στο, τον κόσμο σε επαφή, σε μόνιμη βάση, καθημερινά, σε καθημερινή βάση. Και έτσι ξαναγνωρίζει τον κόσμο με αφορμή ή με κίνητρο, τον αγοράσει τα προϊόντα του. Ξαναβρίσκω όπως ήταν τα παλιά μπακάλικα. Ναι, σωστά. Τα παλιά μπακάλικα ήταν μπακαλοταδέρνες όμως το όμως λέγανε. Ναι. Γιατί, γιατί όλος ο καθένας έκανε την πλάκα του, έκανε την ιστορία... αυτό. Αυτό είναι η θεωρία ελληνική, δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Ε, Της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Έτσι. Και το έχουμε δει από τις ταινίες, πούμε, τις υλογραφικές, α πούμε, τις εκπληκτικές υλογραφίες, που, που έχουν στον ελληνικό ε, που ακριβώς αυτό το πράγμα το επανειδρείς με τα σημερινά δεδομένα βεβαίω, έτσι και επανειδρύσει την επαφή τη γειτονιά στην παλιά γειτονιά το καφενείο και η μπακαλοταμμένοι ήταν τα σημεία αναφορά που προσδιορίζαν την γειτονιά γεωγραφικά και κοινωνικά mm -hmm. ε, τώρα επιχειρήσει να το επαναπροδιορίσει όχι σε μια έκδοση τη γειτονιά αλλά σε μια σύγχρονη βάση και με αυτόν τον τρόπο έρχεσαι σε επαφή με κόσμο ο οποίο είναι τελείω διαφορετικό από σένα είτε στα μυαλά είτε σαν ή είτε οτιδήποτε και όταν σε βλέπει ε, εσένα α πούμε που δεν είσαι κανένας επαγγελματής επαναστάτης α πούμε απλώς άνθρωπος του. όνομα τους... Ο καθηγητής δυνάμωσης που σ' έρθετε. Yeah. και αντιλαμβάνετε ότι δεν είναι τίποτα ουρανοκατέβατα αυτά που του λες mm -hmm. ή που συζητάς. Mm -hmm. και, αντιλαμβάνε, και αντιλαμβάνεσαι κι εσύ ο ίδιος ότι δεν διαφέρεις και πολύ από τον τρόπο σκέψης και αντίληψης που υπάρχει στον άλλο κόσμο και έτσι δεν είμαστε εμείς που τα έχουμε καταλάβει όλα και έχουμε ξυπνήσει ξαφνικά και ο υπόλοιπος ηλίθιος κόσμος που κοιμάται. Το λόγιο για μα, ας πούμε. Γίνει okay, και μια απάντηση, διότι κάποιο κρατέ αναρωτείτε, «Βρε, παιδί μου σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, εσεί ασχολείστε με το θαλήν κτλ. Και, και θέλω γι' αυτό το τονίζω, επειδή πολλέ φορέ λέμε, και λέτε εδώ και στο Δημήτρη, καλά είναι όλα αυτά αλλά στην πράξη, στην πράξη τι κάνουμε στην πράξη. Λοιπόν, δεν το παρουσιάζουμε τυχαία σήμερα το θαλήν. <laughs> Υπάρχει ένα σεπλέον λόγου. Τουλάχιστον αυτό φορά. Τους επαγγελματίες, δηλαδή αυτούς δηλαδή, που σκέφτονται μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον αυτής της χώρας και έχουν μια ειδικότερη γνώση στο ζήτημα αυτό, χωρίς βεβαίω να σημαίνει ότι αυτοί θα είναι που θα έχουν τον αποφασιστικό λόγο για δηλαδή, το πώ θα γίνει. Με το Θαλήν παρουσιάζεις τον τρόπο να αναδιοργάνωση τη κοινωνία σου και της οικονομία σου όταν θα λυθεί το πρόβλημα της εξουσίας. Το παρουσιάζει από τώρα. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, τώρα σε αυτέ τις συνδίκες, φαντάζομαι τι μπορείς να κάνεις. Εάν έχει εξουσία σαν λαός mm -hmm. δίνεις ένα πραγματικό Έχω. παράδειγμα Έχω. που λειτουργεί Έχω. γιατί κανένα άλλο παράδειγμα δεν έχει λειτουργήσει ούτε στα κοινωνικά δίκτυα ούτε στις πατάτες ελάτε πάτε, πάτε πατάτες γιατί αυτό είναι ένα κίνημα βεβαίω καλά κάνουν οι άνθρωποι που το, το συζητάνε δεν είναι μια δίξοδο στον παραγωγό mm -hmm. αλλά δεν είναι το πρόβλημα της κατανάλωσης mm -hmm. και, και ούτε το πρόβλημα του, του, του παραγωγού okay. απλά αποσυμφορίζουν για ορισμένου παραγωγού σε συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί όμω ενώ αυτό υπά. αποτελεί μπορεί ο άλλο να καταλάβει είτε είναι καταναλωτή είτε εργαζόμενο είτε παραγωγό να καταλάβει πώ μπορεί να διαθροθεί αυτό σε πανεθνικό επίπεδο και να του λύσει προβλήματα καταναλωτικά άμεσα αν σε συνδίκε τέτοιε εξαθλίωση του πληθυσμού ε, σοβαρή ε, μείωση αγοραστική δύναμη μέχρι εξαντλήσεω και όλα αυτά μπορεί να του λύνει πρόβλημα το πρόβλημα σε πρακτικό άμεσο Επέρα. επίπεδο καταλαβαίνεις τι μπορείς να κάνεις είναι αυτό που σου λέω αλλά και μετά τι θα γίνει, μετά πήγαινε εκεί να δεις θα γίνει mm. και σου λέω θα πει να ναι. πως να πει να σου, μπαδε, φίλα που εδώ τώρα και οργανώνεται μια ιστορία που σου εξασφαλίζει τουλάχιστον ότι στα βασικά σου ήδη δεν πρόκειται να πέσεις έξω και αυτό το κάνεις με τόπιους παραγωγούς, με την ντόπια παραγωγή που έχει υποστεί αυτό το πλήμα που έχει υποστεί έτσι, και λόγω της κρίσης αλλά και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τότε φαντάσου ότι μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε εμείς εξουσία εξουσία εννοώ ο λαός έτσι Είναι φοβερό να δεις πως οι άνθρωποι πρωτομπαίνουν για να κερδίσουν στη τσέπη τους λεφτά mm -hmm. ή νομίζοντας ότι είναι ένα μπακάλικό mm -hmm. και σιγά σιγά από μόνοι τους γιατί δεν είναι και στην κουβέντα γιατί το λέμε το συνέχεια και έχω ψητοβαρεθεί να, να τα λέω να απαιναλαμβάνω τα, τα ίδια και έρχονται σε χάση μόνοι τους και σου λένε δηλαδή τον παραγωγό τον βοηθάμε και θα μπορούμε και εμείς μετά να παίρνουμε τον παραγωγό να αυτοία χρωμάρμελά, δεν κάτω στο φένο αρχίσουν οι ειδικοί σύνδελοι Βλέπουμε την ελληνικής οικονομίας πού... που γίνεται Ακριβώς. Και, το κύκλο αυτό... και αυτό είναι πολύ σημαντικό Βέβαια Σπας την ελληνική της παρασυτικής υπηρεσίας <ΣΣΣΣ> επειδή το 60 με όχι το, 60, το 80% της ελληνικής οικονομίας είναι παρασυτικές υπηρεσίες ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού έχει συνηθίσει, έχει, δέχεται το ότι δεν μπορούμε να σταθούμε μόνοι μας. Ενώ μόνοι μας όχι με όρους αυτάρκειας, αλλά με όρους του ότι δεν χρειαζόμαστε πατερίτσες ούτε μπαμπατζίδες για να μας δανείζουν και να επιβιώνουν. Mm -hmm. Μπορούμε δουλεύοντα, παραγωγικά δουλεύοντα. Οπότε μπορείς να πεις, όπως γινόταν παλιά στην ελληνική κοινωνία, έτσι, να του πεις το εξή, ότι όπως το παππούς που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ το πρέπει να κάνουν τον αγάπη ε ήταν τυπικό παράδειγμα ενός αστικού επαγγελμάτος που γερίζει τον άνθρωπο σου, Ελεοχρωματιστής. ο οποίος είχε και ένα κήπο μπροστά στο σπίτι του 350 μέτρα, δεν φανταστούμε τίποτα λοιπόν, αστικό ιστορία που λέγεται Καλαμάτα, η μια αστική λοιπόν, τα πάντα και όχι μόνο έχει τα πάντα, αλλά έχει και περισσεύμα από τις ανάγκες της οικογένειάς του ώστε να το μπορεί να τα αλλάξει με ψωμί. Mm. Θυμάμαι mm. τη γιαγιά μου πήγαινε και έπαιρνε με αυγά ψωμί. Mm. Τα δίδυλαν mm. τα καρβέλια, τα τεράστια mm. που ερχόντουσαν μέσα στο σπίτι α πούμε και μυρίζο τόπος mm. από αυτό το πράγμα. Ή mm. άνοιγες στην ντομάτα, έρχομαι στην ντομάτα από το, το ποστάνι μπροστά και μυρίζο τόπος. Mm. Έρχομαι από το σχολείο μακριά δηλαδή και λέω πω πω έχουν εδώ ψαλάτα ας στο ενα χιλιομετρο το ηταν η πούμε Είναι να Να θυμηθείς Και το ξαναβάζεις τη λογική Το ότι γιαγιά ας πούμε ε, στο... ε, ε, ε, μαγεία, ε, ή, ή καρπούζι, η μάνα έτσι ετοίμαζε τις μαρμελάδες ετοίμαζε ολόκληρη την αποσκευή του το χειμώνα Α Εθίστηκε στη λογική του έτοιμου φαγητού και του σούπερ μάρκετ βέβαια. και δεύτερον στο γεγονό δεν έχει πλέον ελεύθερο χρόνο. Και... Όταν δουλεύει ο από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι να κάτσει να μα πιάσει, μα μελάδε. Θέλει ελεύθερο χρόνο. Βέβαια, γύρω, βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό η φιλοσοφία τη οικονομική πρόταση, α πούμε, για παράδειγμα mm. που συζητάμε εμεί και μέσα στα πλαίσια του επάμενα και με τον κόσμο που, που ξέρουμε, ξεκινάει από την αύξηση του ελεύθερου χρόνου του πραγματικού ελεύθερου χρόνου για να δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να είναι παραγωγικό για τον εαυτό του, πρόεδρε κυρία, και να μπορεί να εξελίξει τι δεξιότητε του, τι εφέσει του, τον τρόπο που α, α, α, αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Είναι πολύ βασικό. Με έλεγα χθε, α πούμε, για παράδειγμα, συζήτηση, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να, να διπλασιάσουμε τι εθνικέ αιώτε και τι σχόλε. Και με κοιτάλλουν οι άλλοι. Μήραι, παιδιά, πρέπει να βοηθούν μηχανισμοί, να εντάσσεται. Να κοινωνικοποιείται ο άνθρωπο σε όλε τι φάσεις της ζωής του. Σε όλο το Και ταυτόχρονα να μειώσουμε τον πραγματικό εργασμό χρόνο. Και δεν είναι το 8ωρο. Ναι. Mm -hmm. Τον πραγματικό εργασμό χρόνο. Γιατί μπορεί να σου λέω, εσύ έχω κατοχυρώσει το 8ωρο και σου να 2 2-8 ώρα την ημέρα για να βγάζεις το μισθό. Για <στολίτυξη> να μην βγάζεις το <στολίτυξη> Αυτό Φα... είναι το μοντέλο. Μοντέλο. Τώρα, μισοαγωγικά, με αμάσουν ναι, λογικέ μοντέλου. Λοιπόν, η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από το ραδιοργανώνω την οικονομία, mm -hmm. στη βάση της αυτοοργάνωσης με αυτόν τον τρόπο. Αν, αν κάτσουμε και κάνουμε ένα σχεδιασμό, στη λογική θα λειμ, μπορεί να μην είναι εδώ στη λογική, mm -hmm. Αυτή θα δείτε ότι μπορεί να απορροφήσει περίπου το 30-40% της καταναλωτικής δύναμης κοινωνίας. Mm -hmm. Γιατί υπάρχει το άλλο που είναι η κρατική κατανάλωση και υπάρχει και η βαγιά κατανάλωση, δηλαδή από την ίδια την, την οικονομία σου. Είτε αυτό λέει η βιομηχανία, είτε οι βασικέ πρωτεσίλε, είτε οτιδήποτε άλλο, οι ζωέ στην αγροτική οικονομία. Γι' αυτό μιλάμε για την ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Είναι τρομακτικό ποσό. Και όλο πώ εξελίσσεται, θα μπορούσε να το κάνει και για μεγάλε επιχειρήσει. Ε, οντότητε, νομικέ οντότητε, να το πούμε έτσι. Που είναι επιχειρήσει. Λοιπόν, για το δημόσιο τομέα. Δηλαδή η λογική συγκρότηση ολόκληρη κοινωνία. Θα είμαστε μια κοινωνία συνεταιρισμένων παραγωγών. Θα μας πεις την ομολογία θα λύνει, με ρωτάνε μου, λέει γιατί, θαλήν, γιατί, bon, γιατί θαλήν, η θα λύνει. Γιατί η ομολογία το κρύβει, το γιατί το θα λύνει. Ακριβώς. <χει> Είναι εκ τουρίματος, θαύλος, ανθίζω, <χει> ακμάζω, έχω αυθονία, είμαι πλούσιος. Οπότε αυτό το λέει όλα, δίνει την απάντηση στο γιατί το θα Υπάρχει ένα ρητό εδώ πέρα, να το πετάξουμε. Έλα, γιατί... Ένα ρητό που το yeah. λέγεται ένας γερμανός κλασικός φιλόσοφος, ο Χέγγελ που έλεγε το δέντρο της θεωρίας είναι πάντα κρίζο ενώ το δέντρο της πράξης θα λεί πάντα πράσινο Καταπληκτικό. Σωστό. Κολλάει εδώ. Τέλεια. Ε, ε, να πω λοιπόν ότι όλε οι πληροφορίε το επαναλαμβάνω επειδή η εκπομπή αναμεταδίδεται στην περιφέρεια. Mm -hmm. ε, αναμεταδίδεται συνήθω σε απογευματινέ ώρε από την ποιερία Σαντορίνη, Κρήτη, Πελοπόννησο. Οπότε πολλοί φίλοι τη εκπομπή θα μα ακούσουν σε άλλη ώρα. Mm -hmm. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να έρθετε σε επαφή αν αυτό σαν ιδέα σα ακούγεται ωραία ή θέλετε να το ψάξετε ακόμα περισσότερο το Thalin.gr όπου υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να έρθετε με τους υπεύθυνου για να ε, ρωτήσετε ακόμα περισσότερα ή που να θέλετε να κάνετε εσείς με παρουσίαση στην περιοχή σας θα σας βοηθήσουν εδώ στο κεντρικό Θαλή στο νέο Ηράκλειο mm -hmm. που σύντομα το νέο κέντρο διανομή θα είναι στην Καλυθέα. Εμείς θα σας πληροφορήσουμε από την εκπομπή ΑΕ, πότε θα είναι τα εγκαίμια και πού ακριβώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χρήστο Κελτσίκη βεβαίως ευχαριστούμε ευχαριστώ, εσένα ευχαριστώ, που ήρθες βεβαιως ευχαριστουμε ένα που ηρθες εδω Να μας ενημερώσεις και να ενημερώσεις, ενημερώσεις κυρίες τους ακροατές της εκπομπής ΑΕ και του Radio Art. Art 90,6 μένετε εδώ συντονισμένοι μέχρι αύριο.